<σοβήθηκε> <σοβήθηκε> <σοβήθηκε> θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι της επικούριας φιλοσοφίας, το... τη γνωσιολογία, το κανονικό, το πώς οργανώνουμε και πώς προσεγγίζουμε την αλήθεια, στην επικούρια φιλοσοφία. Το κανονικό θεωρείται και το δυσκολότερο κομμάτι, γι' αυτό και εγώ ε, θα περπατήσω πάνω σε αυτές τις συνειώσεις που σα έχω δώσει, το οποίες θα τι βλέπετε και στο και στο, με το βίντεο προβολέα, θέλω να σας πω ότι ε, όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα της επικουρίας φιλοσοφίας καλό είναι μετά να αρχίσετε να άρχισε στον κήπο, γιατί σε μας κάθε πέμπτη, διότι θα δείτε ότι πολλά πράγματα εκεί τα αναλύουμε, τα ξαναναλύουμε, τα κουβεντιάζουμε, τα πρωτότυπα, από διάφορες γνώμες των φίλων, διάφορες ε, καινούργιες αντιλίξεις που έχουμε και έτσι θα γίνει μια καλύτερη κατανόηση. Εγώ θα προσπαθήσω τώρα να το, να το παρουσιάσω όσο πιο, απλά, όσο πιο απλά μπορώ. Θα ξεκινήσω λίγο χαλαρά από ένα κομμάτι του Star Trek. <ΣΣ> ο επικούριος είναι ρομπότ στο μυαλό, ανδροϊδές. Αλλά καλός άνθρωπος στην καρδιά. Έχει συναισθήματα. Κάτι που εδώ ο φίλος μας είναι μόνο. Θα δείτε ένα ρομπότ εδώ το Data, όσοι είστε τρέκε και αντιμετωπίζει αυτή η κυρία είναι κάτι σαν το θαλή, Το μιλήσιο είναι σε μια προβιομηχανική εποχή και έχει διάφορες αντιλίψεις λέει ας πούμε ότι όλα τα σώματα περιέχουν το βράχο, τη φωτιά, τον ουρανό και το νερό Θα σας δείξω λίγο να δείτε τη βάση είναι επικουρέας φιλοσοφίας όταν το ρομπότ το αντικρούει αυτό και λέει μα τι είναι αυτά που λες, δεν έχουμε καμία εστηριακή καμία εμπειρία Θα το δούμε Έχει ενδιαφέρον The universe They can be found in every object every animal every person everything the rock in this wood can be felt by its weight and hardness if we expose the wood to flame we can encourage the fire within the wood to show itself we can also see smoke which is a part of the sky the water in wood is difficult to see sometimes the elements are very deep within the objects But the four elements are always there. Yes, Jane? I do not believe that is correct. Oh? I believe you are reasoning by analogy, classifying objects and phenomena according to superficial observation rather than empirical evidence. Wood, for example, does not contain fire simply because it is combustible, nor does it contain rock simply because it is heavy. Any complex organic form is composed of thousands of different chemical compounds, none of which is fire. That will be enough for now, Janet. As I told you earlier, our friend Jaden here has lost much of his memory, so I wouldn't put too much faith in any of his ideas. Now that will be all for today. I will see you all tomorrow. After that. Either then one or the hook. Είδαμε, λοιπόν, ότι το βασικό πράγμα για το ρομπότ, για το ανδροειδές, ήταν οι αισθήσεις, τα εμπειρικά στοιχεία. Που είπε, δεν περιέχει καν βράχο το, το ξύλο, επειδή είναι βαρύ, ούτε περιέχει φωτιά, επειδή φλέγεται. Αυτό είναι αυθαίρετο. Και έτσι στηρίχτηκε μια ολόκληρη. Θυμάστε, θα ξέρετε ότι για πολλά χρόνια υπήρχαν τέτοιε αντιλήψει και, και στην Ελλάδα με του προσωπικού φιλοσόφου. Αργότερα ήρθαν πιο τρελά πράγματα, ακόμα με τι ιδέε του Πλάτο. Για να δούμε λοιπόν ο Επίκοπο τι κάνει σε αυτά που πέτυχε. Πώ αντιμετωπίζει την αλήθεια. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσω ότι οι Επικούροι είναι πολύ προσεκτικοί. Και ο δάσκαλο δεν έλεγε ποτέ αλήθεια, έλεγε κριτήρια τη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια είναι επικίνδυνο πράγμα. Διότι για να είναι απόλυτη αλήθεια πρέπει κάποιο να την ψηθυρίσει. κάποιο να στην πει από αποκάλυψη, του. Και αυτοί οι μεσάζοντες είναι οι ιεροί στιγμούς, κάθε εποχής που ξέρουν την απόλυτη αλήθεια. Ο επικούριο λοιπόν, δεν οργανώνει έτσι. Για να δούμε λοιπόν πώς οργανώνεται. Βεβαίω, θα πρέπει να σας πω ότι ό,τι χτίζει η επικούρια, ό,τι υπάρχει στην επικούρια φιλοσοφία είναι ηλικής βάση. Δεν υπάρχει τίποτα το υπερβατικό, τίποτα το φανταστικό, τίποτα το μυθόδε. δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει βάση τη βάση την ύλη. Αυτό είναι η βασική αρχή και πρέπει να την καταλάβουμε για να δούμε τι ακριβώ γίνεται στη συγκρότηση της Επικουρίας λογικής. Για να πάμε λίγο τώρα στις συγκεντωμένες. Αφού φύγουμε από το Star Trek. that you Είργωτα, ναι, αλλά το ξανακάλει καθάριζε και το ξανακάλει. Ναι, ναι. Που; Τι ζητάει ποτέ πουρά; Το μπήκες πάνω κάτω του διού. Εξίσου. Πήγαλοι περάσει. Κατηγορώς όπως ασήμονος επίκουρος διατηρεί πάντα τον ελληνικό τρόπο στέρησης. όλοι οι φιλόσοφοι το Δηλαδή προσπαθούσαν να δείξουν τις θεωρίες, πάνω σε σταθερούς κανόνες γνώσης και αξίας. Βέβαια, ο επίκουρος έχει μια προϋπόθεση βασική ότι πρέπει όλα να είναι τάξιος υλικής, δηλαδή να, έχει, να έχουν ηλική βάση. Απορρίπτει την υπερβατικότητα και την αυτονόμηση των ιδεών. Αυτονόμηση των ιδεών ο πλάτων. Οι ιδέε έχουν αυτή, είναι τα οντωσότα, ε. Είναι η μόνη πραγματικότητα, η μόνη αλήθεια. Και μπορεί κάποιο μόνο με την όηση να την προσεγγίσει. Ένα άλλο ο ξεκίνησε από εκεί και βάσει ήταν ο Δημόκρητο. Αλλά και αυτό ε, η, η πρότασή του ήταν με την όηση να μπορέσει να προσεγγίσει την, την πραγματικότητα. Ο Επίκρονο όμω όχι. Στέκεται απέναντι σχεδόν από όλη την ελληνική φιλοσοφία. Θα δούμε ότι το σχέδιό του είναι ότι Στηρίζεται κυρίω στι αισθήσει. Και εδώ ίσω να υπάρχουν πάρα πολλέ αντιρρήσει από εσά, γιατί είναι τη μόδας τώρα, αν ακούσετε τη τηλεόραση. Υπάρχουν και διάφορα περίεργοι επιστήμονε, όπω ο κύριο Δανέζη, ο οποίο θέλει να μα πείσει ότι οι αισθήσει κάνουν λάθο. ίσως κι εσείς να έχετε τι αντιρρήσει. Εγώ θα υποστηρίξω ότι η αίσθηση είναι αλάθο. Με τα επιχειρήματα. Και μετά μπορούμε να ακούσουμε οποιαδήποτε ερώτηση και οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω σε αυτό. Επίση, συνδυάζει αισθήσει με τη λογική. Με μια τρομερή μέθοδο που τη η μέθοδο τη ανάδυση. από τόσο απλό γεγονό όπω η αίσθηση δημιουργείται ένα πολύπλοκο, δεδομένο σύστημα όπω είναι λογική. Και βέβαια που ξεχνάμε ότι ο χωρισμό που κάνουμε σε φυσικό, κανονικό και ηθικό είναι ο χωρισμό μόνο για εκπαιδευτικού λόγου. Πάντα ήταν έτσι και πάντα θα είναι έτσι. Εμπλέκονται πράγματα δηλαδή και συμπλέκονται. Η αίσθηση είναι φυσικό γεγονό. εφόσον είναι κάτι το οποίο. Με φυσική διαδικασία γίνεται. Για να δούμε λοιπόν την επόμενη διαφάνεια. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια τη αλήθεια. Πολύ σαν να ο Επίτροπο μιλάει για κριτήρια τη αλήθεια. Είναι οι αισθήσει, η πρόληψη, η προήγηση, η προέγυνση, όπω θέλετε τα πάθη και η φανταστική επιβολή τη διάγνωση. Έτσι οργανώνεται το γνωσιολογική θεωρία του φιλοσόφου. Να δούμε, τα δούμε ένα ένα, όχι με μεγάλη ανάλυση, γιατί θέλω να μείνει κάποιος χρόνος για να, να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Για να πάμε τώρα στις αισθήσεις. Όπως είπαμε, η αίσθηση είναι μέρος της ατομικής μας φυσικής κατασκευής. Από κάθε αντικείμενο, αν πάρουμε την όραση, α έρχονται φωτόνια, είναι μια θεωρία φυσική σε αυτό, ή κύματα, αν θέλετε. Θα μιλήσουμε για τι πολλαπλέ εξηγήσει και τη μοναδική εξήγηση στην εμπειρική διαλογική, οι οποίε αυτά τα φωτόνια έρχονται στο μάτι μα και μα δίνουν τη αισθητοράστρωση. Ομοίω τα χετικά κύματα μα δίνουν τη αισθητοράστρωση. Πάντω είναι η φυσική, εντάξει, η προέλευση τη αισθητο. Η φύση λοιπόν εκφράζεται με την αίσθηση και εγγράφεται στο σώμα Μέσω των ματιών αυτιών, της μύτης, της αυλής, Και τώρα, το πιο ας ερετική φράση, η αίσθηση, όσο δεν υπόκειται σε ερμηνεία, είναι λάθος. Είναι μια πληροφορία, τίποτα άλλη διότι Ούτε καλή είναι, ούτε κακή, ούτε, ούτε σωστή, ούτε λάθος. Είναι μια πληροφορία, είναι ένας αγγελιαφόρος, που μα έρχεται στη φύση. Αν δεν είχαμε αυτή, θα τα... ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν δηλαδή θα υπήρχε επιστημονική επιστήμη καθόλου. Η επιστήμη στηρίζεται κυρίω στην αίσθηση. Θα σας δείξω κάτι που ίσως να το ξεκαθαρίσει. Αν βάλω το μαρκαδόρο μέσα στο νερό, φαίνεται σπασμένο. Αν το βγάλω. Εντάξει, όχι πείτε ορίστε, η αίσθηση έκανε λάθος. Δεν έκανε λάθος η αίσθηση. Με πληροφορία μας έδωσε. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να φτιάξουμε κι εμείς μια νοητική θεωρία, μια φυσική θεωρία, να δικαιολογήσουμε αυτό, το οποίο να και πρόβλεψη. Ο μύθο απομακρύνεται από μακριά. Εδώ μπορούσα να σου πω, οι νεράδιες του νερού τραβάνε πιο γρήγορα από τις νεράδιες του αέρα και το στου... στραβώσαμε. Όχι, Λογικό γιατί αυτό δεν έχει πρόβλεψη. Δεν είναι στην όλη ανάλυση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια πληροφορία. Τίποτα. Καμιά αίσθηση δεν ε, πέφτει πάνω στην άλλη. Η κάθε μία δίνει την ξεχωριστή τη πληροφορία. Υπάρχει βέβαια, εδώ να σα κάνω και εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου. Άκουγα τι διαλέξει του κυρίου Δανέζη και έλεγε το ένα... εξή επιχείρημα μπορεί να μου το. Να μου το πείτε κι εσεί, ότι ξέρει κάτι, η αίσθηση δεν βλέπει την πραγματικότητα η οποία είναι φωτόνια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια από τα οποία αποτελείται το σώμα μα. Εμεί βλέπουμε μόνο μια επιφάνεια. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Αυτή η θεωρία των πρωτονίων, ηλεκτρονίων και φωτονίων στηρίχθηκε στι αισθήσει. Διότι κάνουμε μια. φτιάξαμε μια φυσική θεωρία, αλλά μετά βάλαμε το μάθημα στο μικροσκόπιο να δούμε αν πραγματικά αυτά τα οποία έχουμε. Θα τα σκευάσει, το βλέπονται, ανεπαληθεύονται, ανεπιμαρτύρονται. Δεν το βάλαμε το τηλεσκόπιο στο, στο μυαλό μα. Δεν τερπίσαμε το μυαλό μα το βάλουμε εδώ. Το βάλαμε στο μάτι μα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιο, είναι αντίφαση να το καταλάβει, δεν μπορεί κάποιο να απορρίπτει μια θεωρία τη αισθήση στι οποίε στηρίχτηκε για να αποδείξει αυτή τη θεωρία τη φυσική. Αν τερμίσει το ένα, αυτό όμω δεν τερμίζεται και το άλλο. Σωσέμαι, ας πούμε. Μπορεί να μερτάμε τα ατομικά σωματίδια, αλλά τελικά, επειδή αυτά περνάνε μέσα στου υπολογιστέ, βλέπουμε εικόνες στον υπολογιστή. Πάλι, η ώρα σου Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το χείσο τον άνθρωπο, δεν έχει γνώμη να μιλάμε για τίποτα γι' αυτό. Γι' αυτό και γράφω στο παρακάτω, ότι αν η αίσθηση δεν ήταν αλάθητο, θα ήσχε ένα ανυπόφορο σκεπτικισμός. Θα αφιβάλλαμε τα πάντα. Δεν υπήρχε επιστημονική σκέψη καθόλου. Ένας αφόρητος αγγνωστικισμός. Θα λέγαμε μόνο ο Θεός ξέρει την αλήθεια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η, η αλήθεια δεν επιτυχάνεται με τίποτα. Και βέβαια αυτό, όπως ότι οδηγεί αυτόματα, νομοταλιακά σε έναν μηδενισμό. Ο Επίκλος αποδραματοποίησε όλα αυτά. Τα έβαλε σε μια σωστή βάση. Και μετά θα σας δείξω τέλο τον επικούριο να δείτε πώς η σημερινή επιστήμη πώς οργανώνεται βάσει αυτή τη μεθοδολογία. Επίση, αν όσε έννοιε βγαίνουν από το νου, οι είναι αποτέλεσμα των αισθήσεων. Δεν μπορείτε να κατασκευάζετε τίποτα στο μυαλό σα παρά μόνο από αυτά που έρχεται λόγω των αισθήσεων σα. Από την αισθητική αντίληψη, προσπαθήστε. Αλλά βέβαια, με αναλογία, ομοιότητα και σύνθεση. Η έννοια του κύκλου. Μα και η κοινότητα στη φύση. Η έννοια τη σφαίρα. Οτιδήποτε και αν δεν μπορείτε να κατασκευάσετε όντω περίεργο στο μυαλό σα, το οποίο να μην είναι σύνθεση, αστήσει. Εστιακό αντίληψη. Γι' αυτό και γράφουμε εδώ ότι όλες οι έννοιες βγαίνουν από τι αισθήσει με αναλογία, ομοιότητα και σύνθεση. νοσιολογία χρησιμοποιεί την ανάδυση, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφική άποψη. Μας λέει ότι το σύνθετο καθίσταται ανώτερο και εταιρογενές ως προς τα στοιχεία που το αποτελούν. Και εκεί πέρα, το ανταπίκο Χρήστος είναι διαφαίνεται η αρχή τη χημίας. Δηλαδή, α πούμε, αν συνθέσει το, το υδρογόνο και το οξυγόνο, Υπάρχει μια άλλη ένωση, τελείω διαφορετική, που λέγεται νερό. Γι' αυτό λέμε το, το ετερογενέ. Είναι ετερογενέ, δηλαδή αυτό που, που παράγεται είναι διαφορετικό από τα μέρη τα οποία συντήθεται. Βέβαια εδώ λέω ανώτερο, γιατί αναφέρομαι, θα δείτε, το ανώτερο δεν αναφέρεται σε τίποτα περίεργο, αναφέρομαι και στη λογική. Δηλαδή η λογική μα, η προλήψη, θα το πω καλύτερα, η λογική μα είναι η προλήψη, δημιουργούνται ψεστήσει, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, ετερογενέ. Ο λόγο, εγώ πάμε στη λογική τώρα που παράγεται από αισθήσει, εμφανίζεται ένα δικό του χαρακτήρα. Υπερβαίνει τι αισθήσει. Αλλά πάντοτε προηγούνται οι αισθήσει από τη λογική. Πάμε στην επικοίδια φιλοσοφία. Το επίκροτο κα, κατάφερε και ένωσε τον, τη λογική με τις αισθήσει. Ε, δεν είναι καθάρον ο αισθησιοκρατισμό, είναι μία άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή το ατομικό πολυσίβα του εμπειρικού, δηλαδή έτσι πως αντιλήθηκε τον κόσμο, είναι μακριά από τον εμπειρικό κόσμο του ταυσοτέλους. Είναι πολύ πιο γενικό και πολύ πιο ε, τέλειο. Και βέβαια δεν υποστηρίζει ούτε τον αγνωστικισμό, ούτε τη φαινομενοκρατία, όπως τα νόμιζα πολύ επειδή στηριζόμαστε στις αισθήσεις. Ας πάμε στη δεύτερη κριτήρια που είναι η πρόληψη, η προέννοια, η προήγηση, όπως έδειτε το λέτε, η ακριβώς Επειδή έχω δει, βλέπουμε α πούμε δέντρα στον δρόμο, ξέρουμε πολύ καλά ήδη από τις οι εσείς αυτές εγγράφουν στο νου μας και αποθηκεύουν την έννοια του δέντρου, οπότε μπορώ να να μιλήσω γι αυτό χωρίς να χρειάζουμε κάθε φορά το ρίσο και να μένω σε ατέρμονες συζητήσει και συζητήσει τι είναι δέντρο και τι είναι δέντρο. Το ανασύρω από την αποθηκευμένη γνώση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλη η εμπειρία της ανθρωπότητας και λόγω εξέλιξης η οποία έχει περάσει σε μας στην κατασκευή μας και έτσι αυτό το πράγμα μας βοηθάει να οργανώσουμε τη ζωή μας και να την ομαδοποίησουμε. Ξέρω ότι είναι δέντρο, ξέρω ότι είναι σπίτι, ξέρω ότι είναι άνθρωπος, ξέρω ότι είναι το ένα, δηλαδή, μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι, λοιπόν, όλη η εμπειρία ανακαλείται και μας βοηθάει να μας γνωρίζει τον κόσμο. Αυτή είναι η πρόληψη. Έτσι, λοιπόν, ο, ο, ο επίκουρος τι έκανε. Βρήκε μια σχέση ανάμεσα στο αισθητό αντικείμενο, στο όνομά του και την πρόληψη. Δηλαδή τα συνδύασαν αυτά, η αίσθηση πάντα προηγήθηκε. Δημιουργεί λοιπόν, αυτή η αίσθηση δημιουργεί στο μυαλό μας τις διάφορες αυτές εικόνες, οι οποίε είναι και αποθηκευμένε και ανασύρονται και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλη την εμπειρία τη ανθρωπότητας με κάποιο τρόπο που ένας άνθρωπο με τον άλλον τη μεταφέρει. Αυτό είναι η πρόληψη. Και αυτό εκφράζεται και μέσα από τη γλώσσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πράγμα και δημιουργούνται μαζί. Αίσθηση, πρόληψη και γλώσσα. Φανταστική επιβολή τη διάνοια. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο εγώ σα έχω δώσει τρει αντιλήψει. Η κλασική αντίληψη που διόχνει στα ελληνικούρη εμβλιογραφία ξεκάθαρη, είναι με φανταστική επιβολή της διάνοιας και γίνεται αντιληπτή η Θεή. Η οποία είναι και αυτή η ηλικής βάσης, η οποία παίρνουν λεπτεβίλεπτα μόρια, τα οποία περνάνε όχι από τις αξιστήσεις, αλλά από το νου και αποθηκεύονται. Γι' αυτό το στηρίζει ο Επίκουρος, αυτό λέγεται η καθολική συντατάθεση το, βασι... το στηρίζει στο γεγονό ότι όλοι οι λαοί πάντοτε είχαν αντίληψη για το, το... το Θεό, για τους θερούς. Προ... Προτού αυτή η αντίληψη παραμορφωθεί μέσα από, τους... ε... από τις θρησκίες, πριν οι αυτή... να παραμορφώσουν αυτή την αρχαίγονη αντίληψη που, είχαν, που είχε ο άνθρωπος πάνω στον δανείο. Και αυτό βέβαια, η επικούρια θεωρία, επειδή είναι πάρα πολύ ανοιχτή, το θε... το... Λέγεται η αρχή της ισονομία. και τι λέει αυτή η αρχή της ισονομίας. Λέει ότι εφόσον εδώ πέρα υπάρχει, έχουμε, έχουμε όντα τα οποία σιγά σιγά υπόκεινται στη θορά και στο θάνατο, είναι πολύ πιθανό κάπου αλλού, στο πολυσύμπαν, και δεν μιλάει για έναν κόσμο, μιλάει για πολλού τους του ο όπω όπως θα δείτε εκεί στο φυσικό κομμάτι, μπορεί να υπάρχουν και όντα τα οποία αναπληρώνουν αυτή τη χαμένη ύλη. Δεν να μην υπάρχει θορά. Ισονομία, όταν έχει ένα άπειρο σύμπαν, ένα πολύ μεγάλο μέγεθο, άπειρο σύμπαν, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Έτσι λοιπόν, δικαιολογεί την ύπαρξη των θεών, η οποία είναι ηλική βάση Η δεύτερη άποψη, αν κάνουμε μια τεχνολογική ανάλυση της φανταστική επιβολή τη διάνοια, είναι οι φαντασίες, οι, οι παραστάσει που προσχολούνται στη διάνοια. Αυτό βέβαια προφανώς μιλάει για το ενύπνιο, μιλάει για τον ύπνο, για τα όνειρα, μιλάει για το υποσυνείδητο ή ασυνείδητο, πόσο θεαρύτειο. Οπότε γι' αυτό και οι πιπούλοι δίνονται μεγάλη σημασία στην ε, ανάλυση των όνειρων, των όνειρων, διότι δεν, ε, δεν αποτυπώνεται στο μυαλό σου γενικά σαν ως πρόλευση μόνο αυτό που βλέπεις, αποτυπώνεται γι' αυτό βέβαια, αλλά αποτυπώνεται γι' αυτό που φοβάς και το άγχο σου, όλα αυτά αποτυπώνονται από το ασυνήθικο, γι' αυτό το λόγο τα βλέπει στον ύπνο σου, και αυτό μπορεί να φαναρώσει τον άλλο, τι φοβίε σου. Κάτι που κάνει, που έκανε πρόσφαση που κάνει πάρα πολλού αιώνε ψυχαγωγικά ο Fran και άλλοι αιώνε ψυχολογικοί. Υπάρχει και μια άλλη άποψη που τη λέει ο Καμών, που είναι ένα μεγάλο καθημερινό, που λέει μια ματιά συνοπτική και συνορατική του πνεύματο. Δηλαδή, όλοι μα ξέρουμε πότε μια πρόταση είναι αληθινή. Όλοι μα έχουμε τι βασικές αρχές της λογικής, τις καταλαβαίνουμε μόνο αμέσως, γιατί να σα πω ότι το α δεν μπορεί να είναι β ή μη β ταυτόχρονα, το καταλαβαίνετε. Και αν πούμε το α είναι μεγαλύτερο το β, το β μεγαλύτερο το γ, το α είναι μεγαλύτερο το γ, όλοι το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μια επιβολή της γένεια, λένε, πολλοί σχολιαστέ, Όχι πολύ επιβολή, βλέπουμε στις παρουσίες της αντίληψης. Τώρα θέλουμε να μπούμε λιγάκι σε ένα δύσκολο κομμάτι. Πριν πάω όμω εκεί, στον τρόπο που, που σκέφτονται οι επικούροι και κάνουν συμπερασμού, συμπερασματικέ διαδικασίε, θα πάω Θα το πω στο τέλο. Γιατί είπα ότι, σα είπα το εξή, ότι οι Επικούρι στο μυαλό είναι ανδροειδοί, δηλαδή ρομπότ, δηλαδή μόνο τον ορθολογικό τρόπο σκέφτε, αποδέχονται. Θέλω να τελειώσω με αυτό όσο οργανό, δηλαδή τι πληροφορίε τη φύση και μετά από το να οργανώνουμε τον ηθικό μα κόσμο. Πώ θα πάω στο ειδικό κομμάτι, με το άλλο κριτήριο αλήθεια που είναι η Δονή και το άλλο. Η Οδύνη, ο πόλεμο. Θα το πούμε αυτό μετά στο τέλο. Γιατί δηλαδή είναι η εσωτερική συγκρότηση, όχι η λογική. Ε, πριν από αυτό όμω, θα ήθελα να σα πω. Αυτό πρώτο φορά το λέω στο βιβλίο. ότι η επικούρη δέχονται. Δύο τρόπους εξήγηση. Τη μοναδική εξήγηση και την πολλαπλή δραμα. Η μοναδική εξήγηση είναι μόνο για την ατομική φυσική, για τα άτομα τα σωματίδια. Ο επίκουρο εκεί έχει μόνο μία εξήγηση, δεν υπάρχουν πολλέ εξήγησει. Τα άτομα τα σωματίδια έχουν ιδιότητες. Το μέγεθο σχήμα είναι το βάρο και έχουν και την παρέκκληση. Δηλαδή, έχουν μια πιθανοκρατική αντίληψη. Πολλαπλέ εξηγήσει οι επικούρε δίνουν σε όλα τα υπόλοιπα και κυρίω τα μετέωρα. Έτσι δηλαδή μπορεί να πράγμα να το εξηγήσει με πολλού τρόπου. Αυτό γίνεται, α πούμε, το φω. Το φαινόμενο λέγεται φω. Και η νεότερη επιστήμη το, το εξηγεί και με την κλιματική αντίληψη και με τη σωματιδιακή αντίληψη με τα φωτόνια. Αν και τώρα τα τελευταία τα φωτόνια για την πηγαντική λεκτοδυναντική του κύριου φαίλμα μπορούμε να τα εξηγήσουμε και μόνο με τη αντίληψη. Άρα, λοιπόν, για να δωρέσει ένα φαινόμενο, να εξηγηθεί με ένα και μοναδικό τρόπο, η επικούροι λένε ότι πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Θα τις γράψω στο βίντεο. Αυτό είναι και, και είναι, παιδιά. Προϋποθέσεις. Θα το ε, Μοναδικότητας μιας υπόθεσης. Πότε οι επικουροί θεωρούν ότι μπορούμε με ένα μοναδικό τρόπο να εξηγήσουμε τα πράγματα. Πρώτη προϋπόθεση. Αυτό είναι προϋπόθεση του ναι. Ναι, ακριβώ. Πότε μπορούμε με μοναδικό τρόπο να εξηγήσουμε, Και πότε, με πολλαπλό τρόπο, θα το πούμε. Αλλά με μοναδικό τρόπο, τι προποθέσει πρέπει να υπάρχουν για να μπορούμε να εξηγήσουμε ένα πράγμα, και θα σα πω και παράδειγμα: Η πρώτη είναι προϋπόθεση προπόθεση Αυτό το οποίο Η προπόθεση αυτή να μπορεί να νοηθεί κατά αναλογία. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, λέω εγώ. Τα άτομα έχουνε βάρος, αυτό πάμε στο φαινόμενο, στο, στο φαινομενο κόσμο, στον εστιακό κόσμο, τα σώματα δεν έχουν βάρος, άρα μπορώ να το μεταφέρω και στο εστιακό κόσμο κατά αναλογία. Θα δούμε την ελογική σκέψη είναι η μεγάλη προσφορά του φιλοσόφου, γενικά στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στην επιστήμη, γιατί πάρα πολλά, πολλά πράγματα είναι νεότερη φυσική, κατά τα προβλέπει και τα αναλύει. η ρωτήσουμε με μια αξιωματική θεόρηση αρχικά ή στη δεωματικά Δεν υπάρχει αξιωματική θεωρία. Όλα αυτά θα δείτε ότι υπάρχει δεύτερη. <Το> θα σας απαντήσω πέρα με το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η προϋπόθεση θεωρητικοποίησης. Αυτό το οποίο λέμε να συμφωνεί, με τις ατομικές αρχές καλά αυτό που βλέπω το παράδειγμα στις οποίες από την τρίτη άτομα έχω βάλω συμφωνή με τις ατομικές αρχές της κούριας Φιλοσοφίας και το τρίτο είναι η προϋπόθεση αυτό που με ρωτάτε της επαλήθυνσης <συσχυσια> δηλαδή πρέπει να μην αντικρούεται και να μην καταρρύπτεται από τις αισθήσει. Αυτό είναι πρώτος κανόνας για την επικούρια φιλοσοφία. Η επικούρια φιλοσοφία δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία στον τρόπο που οργανώνουμε μια θεωρία στο μυαλό μα. Δεν υπάρχει καμία πέτρα του σκανδάλου. Μπορεί να επικαλεστείς την ενόραση, τη διέστηση, να φτιάξεις τη θεωρία σου. Αλλά πρέπει αυτό που θα κάνεις όταν κονταρροφηπιέται την πραγματικότητα, να επαληθεύονται, να μην καταμαρτυρείται. Είναι ο χρυσό κανόνα. Δεν υπάρχει. Αν αυτέ οι τρει λοιπόν, προποθέσει ισχύουν, τότε έχουμε μοναδική υπόθεση. Μοναδική υπόθεση είναι μια, μια μοναδική εξήγηση αυτών των πραγμάτων. Αν δεν έχουμε, δηλαδή μπορεί να ισχύει μόνο αυτή, είναι πολλαπλέ εξήγησει. Δηλαδή, α πούμε, μια, ένα φαινόμενο η επικούρη το εξηγούσαμε με πολλού τρόπου. Βέβαια, είχαν και κάποια άλλη σκοπιμότητα που δεν το αναλύσουμε τώρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν, είναι ξεκάθαρη όταν αναφέρονται στην ατομική τους θεωρία. Την έχουν περιπού. πολλού, γιατί ο Υπίχουρος είναι ο φιλόσοφος του, της ατομική αυτοσυνεχισίας. Τον ενδιαφέρει το άτομο ως ομαθίδιο, τον ενδιαφέρει όμω και ο άνθρωπος ως άτομο μέσα στην κοινωνία. Το άτομο, προσέχτεται αυτό, δεν ενοχλείται πάρα πολύ όταν αυτονομείται από τα αυτοτέλεια, ό,τι είναι μεγαλύτερο το άτομο. Διασθάνεται απειλή, όπως διαισθάνεται απειλή στα μετέωρα, όταν είδε ότι η αυτοθεολογία των πλατωνικών είχαν δώσει στα μετέωρα μία αυτοτέλεια και μία θεϊκή υπόσταση. Γιατί? Γιατί είναι πολύ απλό. Όταν θεωρείς αυτοτελές και αυτοδύναμο το γενικό, Τότε αυτό τι κάνει, ζητά με βία, επιβεβαίωση στα κομμάτια. Δηλαδή, αν εσεί θεωρείτε, αν πάμε κοινωνία, ότι μια κοινωνική ομάδα έχει τα κούρδια για την πατρίδα, που λέμε για το έθνο, για την αυτοκρατορία, αν θεωρεί αυτοτελέσει και αυτοδύναμο αυτό το κοινωνικό μεγάλο κομμάτι, τότε αυτό ζητάει επιβεβαίωση από τα κομμάτια που είναι οι άνθρωποι. Και όταν αυτά δώσουν αυτή την επιβεβαίωση, χάνουν τα ασφαλεία του και γι' αυτό δημιουργούνται σε δυστυχή. Γι' αυτό είναι ο φιλόσοφο τη ατομική τη Και σε ατομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κοιτάξτε τώρα, τι, άλλο, τι άλλη επαναστασία του λέγοντα. Μέχρι τώρα η αριζωτα λογική. Ήταν μια λογική με την οποία βέβαια είναι συνεργαστήριο με τη φύση του ανθρώπου. Δεν την κατέληξε τον ειδικό. Απλώ την πήρε και την, με, την μεγάλωσε. Δηλαδή η αριζωρία λογική είναι ένα στιγμή με ένα κομμάτι τη κοιούλη, του κανό. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα στην, στην αναλογική σκέψη πώ μπορεί να σκεφτεί ένα Ελβικούριο. Το α είναι ένα φαινόμενο που λέει κίνηση ομάτων. Το β είναι στον κενό χώρο. Αυτά όλα είναι. έχουμε αισθήσει, δηλαδή είναι στον κόσμο μα. Βλέπουμε λοιπόν ότι για να γίνει κίνηση ενό σώματο σε ένα Ελβικούριο πρέπει να υπάρχει κενό χώρο. Τι γίνεται όμω τώρα με την κίνηση των ατόμων που δεν έχουμε εστιακή αντίληψη, που είναι τα άδειλα. Αυτά που δεν βλέπουμε, αυτά που δεν μπορούμε δηλαδή, να να έχουμε σε δίκτυξη για την ύπαρξή τους. Αφού λοιπόν η πτωχή, όπως βλέπετε, είναι άδυλο, αναλογική σκέψη τώρα. Άρα λοιπόν όπως υπάρχει η κίνηση των σωμάτων, των πραγματικών, στον πραγματικό κενό χώρο, υπάρχει αναλογικά και η κίνηση στον ατόμο, στον ατομικό χώρο. Και έτσι μπορούν να, εύκολα να, να κινούνται και στα άδυλα. Και λέω ο Επίκυρος, ακόμη και για τα άδυλα, όταν μιλάς πρέπει να μιλάς πρώτα για τα προφανή. Αυτό είναι μεγάλη επανάσταση τη σκέψη μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να, να, να μελετάμε τα, αυτά που δεν βλέπουμε. Καταναλογία μα αυτά που βλέπουμε. Θα μου πείτε τι συνθήκη είναι αυτή αναγκαία. Είναι ικανή. Όχι. Δεν Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, να γίνουν ε, παλιθέσεις, επαλιθέσεις για να είναι. Αλλά όμως είναι στόχος να ξεκινήσουμε να μελετάμε. Είναι πολύ σύμφωνος ο φιλόσοφος. Μίλησε για κριτήριο αλήθεια. <Ρι> μετά, μετά, μετά θα ορδίσω θέλησης. Όταν τελειώσουμε θα... Γι' αυτό περπατάω πάνω στι σημειώσεις αυτές, για να μην το παρακολουθώ. Λοιπόν, οι τέσσερι τρόπης συλλογισμού. Πώς αποδεικνύω ότι κάτι είναι αληθινό. Επιβεβαίωση. βεβαίως λέγεται κατυμαρτύρηση. Ή η μη αφισβήτηση, που λέγεται και ου κατυμαρτύρηση ή αναναίρεται. Πώς αποδεικνύουμε ότι κάτι είναι ψευδές όταν υπάρχει αντιμαρτύρηση ή αφισβήτηση ή μη επιβεβαίωση, όταν δεν επιβεβαιώνει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε. Εναρκή φαινόμενα. Ξεκάθαρα φαινόμενα, αυτά υπόκειται σε άμεση ειστεριακή αντίληψη. Έδινε κάποιος από μακριά, λέω πλειάζει με τον φίλο μου τον Νικολάκη αυτός, πλησιάζει, πλησιάζει, πλησιάζει, τον επιβεβαιώνουμε ότι είναι ο Όταν η πρόληψη, η εικόνα που έχουν το νίκος, όπως είπαμε, πάρα από την αλήθειάς, ταυτίζεται με την παράσταση που έχω. Και εδώ ψευδές. Πλησιάζει, βλέπω, δεν είναι, λέω, όχι. Όταν η πρόληψη, η εικόνα που έχουν το τον νίκος στο μυαλό, δεν ταυτίζεται με την παράσταση που έχω στην πραγματικότητα. Προφανές και πολύ απλό. Αυτά... Που δεν είναι, είναι δηλαδή, δηλαδή. άδειλα φαινόμενα. Αυτά για να, να αποδείξουμε ότι κάποιο είναι αληθέ, χρησιμοποιούμε τη μία αμφισβήτηση. Δηλαδή δεν, το, δεν υπάρχει κάτι και το αμφισβητεί. Αν υπάρχει έστω ένα που το αμφισβητεί, καταλήγει. Και για το ψευδέ, είναι αμφισβητή. Και έτσι, δεχόμαστε ότι αυτό δεν είναι αληθέ. Κοιτάξτε τώρα μια ωραία συμπερασβατική διαδικασία. Πώς αποδειγήνει η Ανήνη. Η Επικούρη ήταν πάρα πολύ όμορφο, Δηλαδή, μπορούσαν να κινηθούν να στα άδειλα φαινόμενα με έναν τρόπο, ο οποίος ήταν, όπως σας είπα, αναγκαίος. Αναγκαίος σε τι θα μου πείτε. Αναγκαίος να διώχνει το μύθο, την, τον τετερμινισμό των φιλοσόφων, την, την, την, την, ομο, την ομοτέλη των φιλοσόφων και να ζήσει ευτυχισμένα. Αυτό ήταν ο σκοπός του. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τον διέβαιρε περισσότερο το υποκείμενο που μελέτα παρά το αντικείμενο που μελέτα. Ήταν καθησυχαστικό φιλόσοφο. Πολλοί το επιτέθηκαν αυτό και ίσως και εσύ να πείτε, «Α, λοιπόν, έχει υποτάξει το ηθικό το, ε, και, το, και το φυσικό και το κανονικό του υποτάξει το ηθικό». Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο το σκοπός του ήταν η, η ανθρώπινη ηρεμία και η αταραξία, παρ' όλα αυτά, αυτά που υποστήρι είναι σωστά. Αυτά ακολουθεί και με όλη την επιστήμη. Όπως θα δούμε συζητήρα τον Επιτούριο κύκλο, θα σου το εξηγήσω ότι ακριβώς είναι. Ας υποθέσω ότι θέλω να αποδείξω την εξής πρόταση. Θέλω να αποδείξω, θα επιστρέψω. Τα άτομα έχω σχήμα. Το υποκείμενο είναι τα άτομα. Άδυλο. Δεν τα δεν έχουμε στριακή αντίληψη. Το γνώρισμά του είναι το σχήμα του. Ποιο είναι το ανάλογο των ατόμων στον, στον πραγματικό κόσμο, τα σώματα. Ποιο είναι το αντίστοιχο, το σημάδι, το λέγανε οι του γνωρίζοντα του σχήματο, το σχήμα των αισθητών σωμάτων. Έχουμε καμία εξαίρεση. Όχι. Γιατί κανένα αισθητό σώμα δεν στερείται σχήματο. Όλα τα σώματα έχουν σχήμα. Άρα και τα άτομα έχουν σχήματα. Είναι μια πολύ ωραία καλή αναγκαία συνθήκη και πολύ βλέπετε με τι ωραίο τρόπο οι φιλούς μπόρεσαν και έτσι λοιπόν γράφει ο επίκολος ο Χριστόφος ότι τα άτομα έχουν μια ιδιότητα που λέγεται σχήμα. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ένας, το, βλέπετε αυτό που λέμε μια φυσβήτηση, το αναβαίρετο. Δεν υπάρχει ούτε ένα σώμα στον κόσμο που να μην έχει Παρακέτα άτομα ακούστοι. Το ανθρώπινο δέρμα έχει πόρος. Υποκείμενο, το δέρμα του ανθρώπινου με πόρος. Το γνώρισμα, η εκροή η υδρότητα. Επειδή δεν μπορώ να μου δω, δεν έχω μικροσκόπιο, την εποχή να δω ότι το δέρμα μας είναι γεμάτο μάτρο και το ανάλογο του ανθρωπίνου δέρματος είναι το κόσμινο. Το αντίστοιχο της εκλογής υδρότητας, η διέλευση του είδερους. Από το κόσμινο περνάει το είδο, ο βέβαιος. Άρα, το ανθρώπινο δέρμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει πόνο. Σας εξηγώ, είναι αναγκαίες, είναι, είναι καλή, αναγκαίες συνθήκες, δεν είναι Τα Αργότερα με το κυκλοσκόπιο, γίνεται και κανείς συνθήκες, επάρκειες συνθήκες. Α πούμε ένα παράδειγμα τώρα η απόδειξη μια ψευδή πρόταση. Λέμε τα άτομα έχουν χρόνο. Ποιο το υποκείμενο, τα άτομα. Άθλημα. Δεν έχουμε στυριακή αντίληψη. Ποιο είναι το γνώρισμα, το χρώμα. Ποιο το αντίστοιχο, το ανάλογο του των ατόμων, το ξανά. Τα σώματα, τα πραγματικά, στον πραγματικό, στο πραγματικό κόσμο. Και το σημάδι, το αντίστοιχο του γνωρίζοντος, του χρώμα. Υπάρχει καμία εξαίρεση, ο Θεός. Γιατί υπάρχει ένα τουλάχιστον σώμα που είναι άτομο. Άρα δεν έφερε έναν αέρα από εδώ. την κρεμίζεται η πρόταση. Άρα τα άτομα, δεν είναι. βλέπετε λοιπόν, <σχελίδι> τα άτομα τα σωματίδια. <σχελίδι> Μην το βρεθέμεις αυτό. Δεν είναι το άτομο που λέμε τώρα. Το άτομο που λέμε τώρα δεν είναι άτομο. Άτομο σημαίνει ετοιμολογικά άτομοιτο. Αν θέλεις το αντίστοιχο είναι το λεφτόνι. Τα λεφτόνια. Εντάξει, οι επικούροι γι' αυτά μιλούσαν όχι για τα λεφτόνια, μιλούσαν για τα άτομα τα σηματήρια. Ενώ τώρα λέμε άτομο, γιατί κάποτε νομίζαμε ότι δεν έχει ω τελική δομή, αλλά δεν είναι άτομο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν άτομο ο επίπορος. Εμείς τα κάναμε θάλασσα, δη... δηλαδή δεν αφήσαμε την έννοια του της λέξης, δεν την εγκαταλείψαμε, αφού δεν είναι άτομο. Εντάξει. Και τώρα πάμε στα πάθη. Όπως είπαμε, η επικούροι οργανώνουν με τα κριτήρια αλήθεια, με τις αισθήσει, με τι προλήψεις και με τη φανταστική επιβολή τη διάγνωση. Οργανώνουν το, το μυαλό του. Εκεί είναι ορθολογιστέ. ο μύθο, κρατιέται σε απόσταση, αλλά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τι πληροφορίε που είτε από μέσα μα. Εκεί ο Επίτροπο είπε ότι η κριτήρια αλήθεια είναι δύο: Είναι η Ιδωνή και είναι και ο πόνο. Ο Άρμο. Η Οδύνη. Το Εδώ πρέπει να πω δύο λόγια, αν και αυτά θα, θα γίνουν αντικείμενο του ηθικού κομμάτου που θα σα κουτάξει. Βλέπετε ότι μπορεί αυτολογορά να λιστρήσω, ξαφνικά αν ασχοληθώ με την ειδονή και τον πόνο θα λειστήσω το εθνικό κομμάτι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο στο, στο κριτήριο. Πρώτα-πρώτα θέλω να πω ότι η ειδονή και ο πόνος είναι πρωτογενή αισθήματα. Δεν, ε, δεν είναι αναγόγημα σε κάτι, ούτε συναγόγημα από κάτι. Είναι αυτό. Και είναι πέρα από να... Για να πονά ψυχικά ή να, να σε χαρά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είπαμε και ακόμη και η ψυχή είναι ηλική ε, ε, φύσεως. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, το περιβατικό. Άρα που βλέπουμε ότι είναι πρωτογενέ συναισθήματα. Δεν αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό, ούτε συνάγεται από κάτι άλλο. Ε, τα πρωτογενή αυτά συναισθήματα κατανοούνται από μόνα του. Γιατί είναι, είναι προφανή. Όλοι ξέρετε τι σημαίνει, δεν το κουβεντιάρθουμε καθόλου, πονάω ή, ή αισθάνομαι χαρά. Βεβαίω είναι, είναι κριτήριο αλήθεια. πέρα από ένα, για αυτό λέμε ότι είναι φυσικα δηλαδή, είναι, είναι και, έχω και φυσική υπόσταση, αλλά δεν είναι και κριτήριο αλήθεια. Γιατί αυτό δείχνει ότι κάτι συμβαίνει να πονάω ή να αισθάνομαι χαρά. Κάτι γίνεται. Άρα είναι κριτήριο αλήθεια στο ιστορική μας κόσμο. Και βέβαια, Μπορώ να κάνω κάτι άλλο, τώρα το ψάξω, αλλά μπορώ και να το ακολουθήσω και να πηγαίνω προς την χαρά. Αν και οι επικούριοι λένε, δύο λεπτά έχουν και τη λογική εδώ, επιστρέφουν πάλι στο μυαλό και λένε, φρόνηση. Δηλαδή μπορούμε να επιλέξω λίγο πόνο, αν μετά η, η, η, η, η δονοί που θα πάρουν θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Βλέπετε ότι όλα τα κριτήρια αλήθεια και όλοι όλες τους ολογισμούς, οι συλλογιστικοί, είναι μαζί. Αλλά βέβαια, Κυρίως αποφασίζω να ακολουθήσω την, την ειδονή και εδώ έχω, έχω σαν όμπλο την ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση, ο επίτροπο την έκτησε για να τη χτίσει έπρεπε να το σκεφτεί αναλογικά πάλι και να πει ότι θα πρέπει και τα άτρητα σωματήδια να έχουν και αυτά ε, να είναι απρόβληκτα. Γι' αυτό και έχω και την παρέντευση, δηλαδή ένα εμβολίασε την πιθαλοκρατία ε, μέσα στα άτομα. Γιατί τότε άφησε περιθώριο και η αποφάση του ανθρώπου, που αποτελείται από τέτοια άφητα σωματήτια, να είναι δεύτερη. Άρα, λοιπόν, είναι τη ελεύθερη της βούλησης. Υπάρχει μεγάλη διαδρόμη, βέβαια, που πρέπει να αποδείξουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτός ο μηχανισμός σε ατομικό επίπεδο και πώς αυτός ε, περνάει στο, σε μακροσκοπικό επίπεδο. Αλλά έτσι, ακριβώς, ο, ο φιλόσοφο σκέφτηκε για να μπορεί να δώσει αυτή την ελευθερία επιλογής και να τη στηρίξει φυσική... σε μια φυσική πραγματικότητα, να είναι ηλική βάση. Όχι η ελεύθερη βούληση, επειδή είναι χτισμένο από το θέμα έτσι. ήθελε να είναι και αυτό ηλική βάση. Και πάντα όλα σε από το φυσικό κομμάτι. Είναι το πρώτο σύμφυτο αγαθό, λέω. Η φύση τύνει προς αυτήν, δηλαδή έκανε και κάτι άλλο μεγάλο φύσεις. Πήρε ένα φυσικό νόμο και τον έκανε ηθικό κανόνα. Γι' αυτό ο Επίκυρος δεν αφήνει στην τύχη στο φυσικό νόμο, το γενικό φυσικό νόμο προς ιστοϊκή. να μια περίπτωση σας έλεγα, Αυτό λέγεται, οι ιστοϊκοί κάνουν αυτό, έχουν δετίως αυτοτελές και σαν αυτοδύναμο του σύμπα. Είναι πανθαϊσμός, η Επικούρη, το άτομο, είναι στην άλιο, στην υπέρο. Αυτό λοιπόν το... Α, ο, ο, ο Επικούρηος λέει να αφουγγραστεί στη φύση. Δηλαδή, να δεν αφουγγραστείς. Ο Στοϊκός λέει να αφέσουσα αυτήν είναι σε μέρος αυτής, είναι τελείως διαφορετικές διαλύψεις. Η φύση λοιπόν, τίνει στην ειδονή. Άρα λοιπόν, θα είναι, λοιπόν, και ένας ηθικός κανόνα, όπως είπαμε, δίνει και πληροφορία για την αιτία του πόλου και της ε, χαράς και της ε, ηδονής, είναι και κριτήριο αλήθεια. Γι' αυτό το βλέπουμε και σαν κριτήριο αλήθεια και, αρτώντας στην ηθική, η ηδονή μας δείχνει και το δρόμο για να ζήσουμε προσθυγισμένοι πάρους από τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, είδαμε ότι οι επικούριοι στηρίζουνε όλη την, τη φιλοσοφία τους σε ξεκάθαρες αντιλήψεις. Δεν δέχονται τίποτα που να είναι υπερβατικό, τίποτα που να είναι απριόριο. Όλα έχουν να κάνουν με τα κριτήρια αλήθεια Είναι πάρα πολύ σεμνή. γιατί δεν μιλάνε για απόλυτη αλήθεια, μιλάνε πάντα για κριτήρια. Και εκεί πάνω στη ρίχνη, και αν θέλετε, και αυτό και υποστηρίζουμε εμεί οι υπουργοί για το διαφωτισμό, ο κύριο εκπρόσωπο του Εκρήπου. Και τι αναγκαίε τη είναι ο Εκρήπου. Γιατί έβαλε τα πράγματα πραγματικά σε ηλική βάση και μα έδειχναν ότι έλειπε πίστευμα σε φαντάσματα. Σε αστροφιολογίε, σε παράδοσε, σε κολλάσει. Ο Εκρήπου ήταν ο πρώτο που μίλησε για τα άτομα, και τον κενό χώρο, για το πώ οργανώνουν τη γη, για το πώ άνθρωπο είναι ελεύθερο να αποφασίσει το οποίο διαλέξει, είναι ο φιλόσοφος της ατομική αυτοειδησίας, ο φιλόσοφος της ευτυχίας. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. να είμαι σύντομος. Αν θέλετε τώρα ερωτήσεις... Τον Επικούριο Αλλά ναι, με συγχωρείτε, το ξέκασετε. Ο Επικούριος Κύπλος. Τι είναι ο Επικούριος θα το πω Γιατί αξίζει το βάθος. και στο βιβλίο. Ναι, το Όχι, δεν είναι το Κοιτάξτε λοιπόν τώρα λιγάκι να δούμε, το ξέχασε αυτό το υποσχέθητα, το Μεγάλα Ναι. τη Αναλογικός τρόπος σκέψης. Το κουβενδιάσαμε αυτό, ε. Νοητικό μοντέλο. Θα το εξηγήσω και πώς δουλεύω και οι φυσικές επιστήμες; έτσι, πάνω σε αυτό. Λογική επεξεργασία-μαθηματικοποίηση. για τον κόσμο το πραγματικό, όμως πήραμε. Επιστροφή στη στεριακή αντίληψη. Αυτό το πήραμε. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη αυτή, όλο αυτό το κανονικό τον κύκλο, ο, ο επίκουρος τον είχε αναφέρει. Και στηρίζει στερίζει ο τη Να του Κουλόπ, που βασικά είναι ένα πείραμα έκανε ο Κουλόπ, δημιουργήθηκε ο στρατικός ηλεκτρισμός. Με αναλογικό τρόπο σκέψη μπορέσαμε να φτιάξουμε, να πάμε σε, άλλους, σε, άλλους, σε άλλες σχέσεις, δημιουργήθηκε η έννοια του πεδίου, κατασκευάσαμε λοιπόν ένα νοητικό μοντέλο που λέει τηλεκτομανιτισμός, κάναμε μαθηματικοποίηση, η μαθηματικοποίηση μας, επέ, μας, μας επέτρεψε να προβλέψουμε την κινητή τηλεφωνία. είναι τα πολληπολικά δίπολα που λένε και τέλος πάντων και να δούμε τι είναι εχθνοβολία. Αλλά βέβαια όλα αυτά πάντον και καλούσαν το πειράμα. Κάναμε πειράμα. Κι έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτήν την... Δεν φοβάται κάτι οι επικούλους του γιατί πάντα έχουμε αυτό εδώ που είναι το τελεικό, και τι αρχή, η αρχή και το τέλος, η αισθηριακή αντίληψη. Τίποτα δεν απαληθεύεται αν δεν κάνουμε το πειράμα. Ακόμη πιο παιδί θεωρίες, όπως θεωρίε, όπω είναι η γενική σχετικότητα. Περιμένουμε να γίνει έκκληση λίμνη για να δούμε αν πραγματικά έχουμε καμπύλωση στον αθλήνο του φωτό κοντά σε βαριά σώματα. Δηλαδή πάντα ξεκινάμε αρχή εκεί και τέλο. Δηλαδή τι έκανε ο Επίτροπο, πήρε την αστεριακή αντίληψη, επαγωγικά πήγε στο, στα άτομα του, κατασκεύασε το σύμπαν του τα άτομα και αυτό επαληθεύεται βάρα την αστεριακή αντίληψη, κατά την επέστρεψη. και μεγαλοφιέσει. Αυτό και ο Nietzsche έλεγε ότι είναι πολλά χρόνια γνωστά από, την... από την εποχή του. Κάτι που, που πιστεύω δεν είναι γνωστά από την εποχή μα Αρκετά από την επίπεδο Τώρα υπάρχουν η <χω> <χω> ερωτήσει. <Είχνος>, ναι, ναι, πού. Θα βλέπουμε δύο νιλιά, <χω> Ναι. Για νόμο ότι διακοινούν τον ελληνικό είναι Ναι, <χω> <Λέβαια> ναι. ο είναι ένα τρόπο σκέψης, στηρίζεται στη λογική. Ας πούμε εκείνη την εποχή είχαμε τους ανατολικούς λαούς που είχαν την όλη αυτή η θεοσοφία από εκεί. Ο ελληνικός τρόπος πάντα, ακόμη και το θείο, το βάζει σε λογική. Ακόμη και η πλατωνική, ακόμη και η αριστοτελική, δεν είναι ο ελληνικός τρόπος σκέψης? Δηλαδή όλα τα βάζουν σε μια λογική επεξεργασία. Τίποτα δεν είναι στο απειρόβλεπτο. Ούτε η Αυτό εννοούμε ελληνικό τρόπο σκέψης. Δεν είχαν... οι, Έλληνες, ο... οι Έλληνες, πάντοτε, έφεραν αυτό το διαφορετικό. Δηλαδή δεν κότσε κανεί καλύ... κάτι αυθέρετα. Ακόμη και, το... Ακόμη και ο Πλάτωρος προσταθεί στον Τίμιο τι να κάνει, να δώσει μία είναι του σύμπατος, μία είναι του θείου, πιο επίκολος το ίδιο. Αυτό είναι όμως το προσπαθεί. Λοιπόν... Γιατί εκείνη την εποχή έχουμε μια άλλη μεγάλη ομάδα, όπως είναι οι ανατολικοί λαοί, οι οποίοι είναι... δουλεύουν μόνο με μύθους, δεν έχουν καμία επιστημονική ανάλυση, καμία λογική επεξεργασία. Α πούμε, Αιγύπτει κάνουμε στα μαθηματικά υπολογισμού. Η Έλληνε κάνουν μαθηματικά, είναι άλλο. Δεν είναι, δεν είναι να, σε, να, να σε προλάβω. Δεν είναι θέμα φιλή, είναι θέμα δημοκρατία. Όχι φιλή. Γιατί άμα ήταν έτσι, αν είχαμε το γονίδιο το εξαιρετικό, δεν θα είμαστε τώρα να προστάμε στον ελληνικό εθνικό. Γιατί να είχαν το γονίδιο και τώρα. Άρα λοιπόν, Το αυτό είναι τον ο στον προσπαθεί με λογικό τρόπο, αλλά δεν στηρίζεται. Είναι λογικό ο τρόπο του, προσπαθεί να πλησιάσει το θείο και όχι στο τέλειο, και όλοι, με τρόπο λογικό. Δεν είναι όμως υλικής βάσης. Αποσύρει το Δεν είναι ο δεν έχουμε αφηλήσει τους κόσμους, δεν έχουν πρόβληση όταν έπρεπε. Ναι, ναι. Θα τα απαντήσεις εσείς. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι, ναι, ναι. Να Όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται δυσλόητο είναι επειδή οι αρχαίοι Έλληνες και η δημοκρατία δεν έχει, η αρχαία δημοκρατία, άρχισε το πνεύμα με ανθρώπου και επισταμπιέργατε περί δημοκρατία, δεν έχει σχέση με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Okay. Η δημοκρατία είναι ισοκλήρωση στην αρχαία αντίλα. Δηλαδή, όλοι οι πολίτε έπρεπε ε, να, έχουν να πάρουν τέτοια παιδεία μεγαλώντα, που όποιον έχει τη σειρά του και από τον πλήρω να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, να είναι υπεύθυνοι να το κάνουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Είναι πλήρωση, δεν είναι υπευθυνότητα. Στον να αναλάβω, ανά να σε στιγμή θα είμαι ο υποδημιουργό τη χώρα ή ο του κ. Ακόμα Δη... και αυτό είναι καθαρίστη Όχι, μόνο, μόνο δημοκρατικό... για τα δημόσια έξοδα. Ναι, δημοκρατικό είναι και είναι τα δημοκρατικό... Α, Αυτό που θα λοιπόν ότι αυτό ο δημοκρατικό τρόπο σκέψη επιδρά πλέον και στην ειδική και σε όλα. Ναι. Θα συμφωνώ, νεσί, θα... Θα συμφωνώ μαζί το ένα ζωντανό παράδειγμα το οποίο λειτουργούσε παράλληλο με την δημοκρατία είναι η Σπάρτη. Και αυτοί οι Έλληνε ήταν. Ναι, αλλά δεν είναι. Και σα είπα ότι δεν ήταν άλλο και εγώ θα το όνομαζα συρρυκνωμένη δημοκρατία. Είχα την Απέλα. Είχαν την έννοια, το, είχαν το έννοια άξιο στη θητεία της. Αλλά είναι συνέχεια η συνέχεια Ναι, σας είπα, συρρυκνωμένη. <συμμένη> Δεν είμαι εδώ για να εγκράψω την Πάρτιν, είναι αυτή που ήταν η κοινότητα <είμαι>, φιλοσοφία. Αλλά θέλω να σα πω ότι η Σπάρτη, εγώ την ονομάζω συρρυκνωμένη δημοκρατία. Έκαναν πολλά δημοκρατικά γι' αυτό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους μόνο που η γιατί είχαμε τον Ιάξο εξειδικεύματο, είχαμε του. Ε, δεν μπορούσε κάποιο να. Ο βασιλιάς θα διαδράξει την εκτέλεση, κάποιο να περάσει από το δικαστήριο. Είχαμε την κάποιου που ακόμη δεν ξέρουμε αυτή η συγκέντρωση των ιστορικών. η δικτατορία τώρα. χρειάζεται κάποιου κανόνε, δεν είναι μία, μία ζούγκλα. Yeah, δε δε ναι, δεν ήταν σπάνιδα η δικτατορία. Κοιτάξτε, τα επιχειρήματα που μου φέρατε δεν μου αρέσουν. Διότι η, η, και μια δικτατορία σημερινή σκοπής, έχει και αφήν κάποιου κανόνε, έχει μια συγκρότηση. Mm. Δεν είναι ένα ξέφραγο απέλη, <συσίλω> αλλά <συσίλω> η, η σπάκλη δεν μπορεί να συγκρι... συγκριθεί ε, με, την, <συσίλω> με αυτό που άφησε η Αθήνα γιατί δεν άφησαν τίποτα. Καλά, ή πάμε στην Αθήνα, δεν θέλω να γίνω όλο η βίση των Σπαρκιατών εγώ, επειδή εγώ είμαι της Αθηναίος είναι, να ξέρετε. Ας πάμε στην αθηνα δεν θελω να γινω ολο η των σπαρκιατων εγω επειδη εγω ειμαι της αθηναιος ειναι να ξερετε ας παμε στην επικουρια Είναι διαφορετική από την άλλη και δεν, δεν έχει συμβάλλει, δηλαδή, δεν, δεν μπορούμε να τις, να τις προσάψουμε κάποιο λάθος. Ε, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε ψήγκρεμοι, έχουμε πληροφορία. Αν δω ότι αυτή η πληροφορία ξεστήσει, που φαίνεται κάπως παράδοξη, δηλαδή βλέπω ένα σπασμένο μολύβι και στην πραγματικότητα το βγάζω έτσι και λέω, μα δεν είναι σπασμένο, τι γίνεται. Άρα η αίσθηση σήγω εδώ κατά... Είναι λάθος. Όχι. Δεν είναι λάθος. Αφού πρέπει αυτό, εγώ, να φτιάξουμε μια φυσική θεωρία και έχουμε φτιάξει δύο ωραίε φυσικέ θεωρίε και με τη διάφραση και με σωματιδιακά και με κυματικά του το εξίδου. Άρα, λοιπόν, τι έκανε, τι έκανε τώρα αυτή η εικόνα. Αυτή, ακούσε τι άλλο έκανε. Με οδήγησε στην αλήθεια για τη φύση. Μου δισε αυτή την πληροφορία και προσάρμοσα εγώ το φυσικό μοντέλο, το νοητικό μοντέλο και εμήλεψα όχι αυτό και άλλα παρόμοια. Δηλαδή μετά γύρισε να κάνω και πρόβλεψη σε άλλα τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή πιστεύω. Αυτό είναι να, να, να ακούω κάτι, <σχειάζεται> αλλά, Ναι, αλλά να πω κάτι σε αυτό πολύ σύντομο. Ουσιαστικά καταρρύπτεται το ότι τα φαινόμενα απατούν. Τα φαινόμενα δεν απατούν. Απλώ η ερμηνεία που του δίνουμε ίσω και να μα εξαπατάνε. Τα φαινόμενα, δηλαδή αυτέ οι αντιλήψεις όλε είναι πληροφορίε. Αγγελιαφόροι, άνθρωποι, δεν αν δεν του πει σκεφτεί το ανάποδο, αν δεν είχαμε τι πληροφορίε αυτέ. Δηλαδή αν το τριεντάφυλλο δεν είχε χρώμα, δεν είχε πυροβιά. Τι ακριβώ θα και θα ήταν η επαφή μα με τη Καμία από Δεν θα ζούσαμε. Δεν θα υπήρχε η ζωή, ή όχι. να Ναι, ναι, ε, Στο πατέρα μου, α πούμε, στην πρώτη το που ήταν θα... <σταστά> σώμα, είναι <σταστά> Σουσίλου, ε, Όταν είναι δεν είναι ακριβώ έτσι. Το είναι, είναι από την ίδια απομόρια. Τέλο πάντων, τώρα σα είπα ένα παράδειγμα για να αναλογική σκέψη. Τώρα, μην πάμε στην ιδιωτική των χρωμάτων. Για το λευκό σημαίνει ότι όλα τα χρώματα έχουν στο μυαλό Το σημαίνει δεν Κάτι για τα πάθη το είναι. Δηλαδή δεν είναι αυτά. Δηλαδή όταν αισθάνεσαι χαρά, δεν αισθάνεσαι χαρά σε σχέση με κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα που απομένει το αντιλαμβάνεσαι. Δεν πρέπει να σου εξηγήσει κάποιος, δεν πρέπει να, να δεις κάτι άλλο για να καταλάβει τη χαρά. Της αισθάνεσαι αυτό είναι. Βέβαια ε. σου δίνει πληροφορία για το εσωτερικό κόσμο, γιατί το οποίο και κριτήριο αλήθεια. Είναι και ένα μονοπάτι που θα ακολουθήσει για την αισθητική σπένωση. Ακολουθώνουμε πάντα αυτό μας προκαλούν οι δονεί. Και, και το μπορούν. Αυτό κάνει ο δονεί. Ας πούμε, αυτό ξέρετε πόσο ανατρεπτικό είναι. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτή Α πούμε, ο Επικούριο, Επιπού, ε, το καθήκον που το έχω περισσότερο ιστορική, το βλέπει κάποια, από κάποια απόσταση. Γιατί το καθήκον είναι να κάνει κάτι, έστω και από όνειρο. Δηλαδή, αυτό που έχει την έννοια του καθήκοντο, το αυτόματο του καθήκοντο, οδηγείται αμέσω σε αυτοαποξένωση. Και δηλαδή σε αντιστοιχεία. Φεύγει από τον εαυτό του. Γιατί αυτό πάντα τον οδηγεί στην, στην, στη, στη χαρά, στην, στην ειδονία. Όταν ειδήσει έναν καθηγητή, σου λένε πρέπει να είσαι αποδοτικό. <σχε> πρέπει να είσαι ανταγωνιστικό. Γιατί ρε φίλε, πρέπει να είμαι αφιλητισμένο. Για λόγο. Αυτή είναι η δικά μου φύση. Γιατί πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Επειδή το λες εσύ. Είσαι, γιατί για να είσαι ανταγωνιστικό, τι κάνει, Οδηγεί αυτόματα σε μια σχέση. Σε αυτήν την ιστορική Είμαστε αυτόματο του καθήκοντο. <σχε> <σχε> Γιατί πρέπει να, απο... να... να αυτονομηθεί και να αποκτήσει αυτό το πέμπτο ποιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το καλό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τη Ελλάδο, μικρότερο το όλο. Πρέπει εμεί τι να κάνουμε, να τη Γι' αυτό ο Λεπίλη προσπαθούσε το γενικό να μην αυτονομηθεί. Τι θέλει μόνο τον άνθρωπο. Και όταν ένα ομιλητή γράφει στι πέτρε και λέει, είναι μια ενιαία αυτή, και λέει ότι όταν επικρατήσει επικούρι πάνω στον πλανήτη, τι λέει όμω, προσεύτη. Ε, λέει ότι όλοι μα, αυτόματα τι γίνεται, δεν υπάρχουν φρούσικε δοκίματα. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Τώρα είναι εργασία, ίσω. Θα πηγαίνουμε στου αγγλού να του καλοεργούμε και μετά θα καθόμαστε, θα έχουμε πολύ χρόνο να φιλοσοφούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι. Μια επικούρια, ένα επικούριο μέλλον θα ήταν ηλικία σίγουρα τεχνολογικά θα ήταν πίσω, πολύ πίσω. Δεν θα είχαμε από μεγάλα αυτοκίνητα, από πλάνα, από πλάνα όμω σίγουρα πιο ευτυχισμένοι. Στι κάποια πράγματα που είπατε πριν, είπατε ότι ο ευρύπονο ένωσε τη λογική με τι αισθήσει σε σχέση με την θρησκεία και αν κοιτούμε ότι η θρησκεία έχει φυσική διάσταση, ε, πώ δικαιολογούν την, την ηλική βάση όπω είπατε των είπατε για του όσου έφτασαν σε ηλική βάση, πώ σχετίζεται η ηλική αισθήσει με την λογική και τη μεταφυσική διάσταση τη ε, ε, θρησκείας. Η... Ε, ο, ο Επίκρος είναι... Ήταν... Δηλαδή... Ναι, θα σας απαντήσω. Ο Επίκρος ε, είναι έναν δίμο της θρησκείας. Μιλάει για τους θεούς. Γιατί λέω την γλυκής βάσης. Διότι θεωρεί ότι στα μετακόσμια, σε κάποιον άλλο κόσμο, ο οποίο λόγω της αρχισιονομίας μπορεί δηλαδή να υπάρχουν όντα τα οποία μπορούν να μην υπόκειται φορά αγαθά και... Γι αυτό και αγαθά και ευθυγισμένα και, και μακάρια και δεν επέμπαινουν στα ανθρώπινα. Γιατί το να δεν είσαι ανθρώπινα και να δολοφονείς τον ένα και τον άλλο σημαίνει ότι δεν είσαι θείο και δεν είσαι αγαθό. Από εκείνη λοιπόν υπόλοιρα είναι επικούροι, έρχονται λεπτεπτή λεπτά είδωλα, είδωλα πάλι, βάση του, τα οποία περνάνε όχι μέσα σαν συστήσεις με, στο μυαλό απευθείας, δηλαδή γίνεται πρόληψη, γι' αυτό και όλοι οι λα πριν παραμορφωθεί αυτό που έχουν οι εκεπτικές εικόνες για τους θεούς, δηλαδή δεν υπάρχει ανθρώπινος, ανθρώπινη πούμε, οργάνωση και ανθρώπινη τελαός που να μην έχει θεούς στη συνειστορία του. Ναι, αλλά το, που δεν στηρίζεται στις αισθήσεις του. Όχι. Μας είπα, είναι φανταστική επιβολή της διάρκειας. <tagsween forward> δεν είπα μόνο ότι είναι μόνο είναι μια διάσταση είναι ένα από τα κριτήρια αλήθεια είναι και η φανταστική επιβολή της διάρκεια. Η η φανταστική επιβολή της διάρκεια σημαίνει ότι έχουμε πάλι τέτοια είδωλα τα οποία όμως έρχονται απευθεία χωρίς Είναι κριτήριο αλήθεια, είναι, είναι ηλική βάση. Έρχονται είδωλα. Η θεή είναι ηλική θεοή. Ξέχνω να λοιπόν, λοιπόν, υπάρχει... λοιπόν, σας πω, να σας πω, ν청, πρόκει πρόκει νέα, δε δε ξεκινά, ναι. Ναι, να σας πω, δεν υπάρχει εκτός από το κενό δικοκοτάδιο. Αυτό ξεκινάμε. Να σας πω κάτι άλλο. Λέτε ότι εσείς για τους θερούς, όπως στο τεχνικό κόσμο, θέλω να προστηρίξω αυτό, έχετε μια απέτηση για απόδειξή τους να είναι στον εισιτηριακό κόσμο, δηλαδή να έχουμε εισιτηριακή αντίληψη. Ενώ το έγινε για τους θερούς, για το ηλεκτρόνιο, αυτό δεν είναι κανένα. <ΣΟ>: ναι, αλλά αυτό το έχετε παρατηρήσει η επιστήμη και το έχετε. Το παρατηρήσει η επιστήμη και το έχετε. Με συγχωρείτε, το ηλεκτρόνιο είναι μια θεωρία των φυσικών η οποία όμω αυτή η θεωρία έχει παλιθέψει πολλά πράγματα. Δεν το έχουμε δει το ηλεκτρόνιο ποτέ. Δηλαδή, ενώ και το ηλεκτρόνιο δεν θέλετε να έχετε εστιακή αντίληψη, το αποδέχεστε. Το άλλο δεν το αποδέχεστε. Η επικούρη είτε συμφωνείτε, όχι με δεν είναι Η θεολογία του επικούρη μόνο Δηλαδή είναι Θεοί για τον από μόνο ε, αποτελούν πρότυπα. Τίποτα. Ούτε επεμβαίνουν, ούτε Βορνάει, μας ε, ε, Ένα πρότυπο ε, για τους θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ, ε, ας το πούμε, ε, ευτυχισμένοι και, και μακριά από τις έρνοιες και, και, και θέλει να τον να γίνουν στους Θεούς. Πώς δεν υπάρχει θεολογία τέτοιου είδους, ε, πώς δεν υπάρχει ε, ιατρία. του, του νου, ως και για, το, για τους Κατασκεύασμα ε, είναι, είναι, είναι μέσα στην επικούρια, κατασκευασμένοι και το, το κανόνα του επικού. <συσκλή> είναι μέσα στην επικούρια αντίληψη. Αλλά είναι ηλική βάση, αυτό θέλω να καταλάβετε. Δεν είναι υπερβατικό. Είναι ηλική, είναι υλικά όντα. Πολλοί <συσκλή> <συσκλή> <θα το θεωρεί>. από <συσκλή> όντα. Και μάλιστα ε, λέτε και πολλά άλλα. Αλλά α μην πάμε τώρα στη θεολογία του επικού. Επειδή δεν να Το πει πως δεν ότι αυτό το θεϊκό Το Η σχολή. Ε, πού είναι η σχολή; Η σχολή είναι παρα. Η πρώτη κυριαδόξα και παράγραφος ο η πρώτη σεβούλισου Τα ο Παλαιόχορτος στη φιλοσοφία για τους ανθρώπου. Κοίταξε να δεις σκάρει, το αναφέρει τώρα. Η λατρεία αποκτά τη σημασία τη μόνο στου εθνικού του οίκου. Γιατί αυτοί συμμετέχουν στου δημοκρατικού θεού τη Αθήνα και αισθάνονται πολύ ωραία. Για τα συναισθήματα που, που, που έρχονται από μέσα του. τα συναισθήματα που του ε, ε, δίνουν τέτοια χαρά. Αυτή είναι και η πραγματική, α πούμε, η μοναδική αξία που έχει μια λατρεία. Ούτε απειλέ, ούτε βάσανα. Ούτε αντιπεκοληθώ να σου δώσω να μου δώσει να κάνουμε μια ανταλλαγή, να σηκώνω τα πόνατα για να πάρω κάτι, να μου κάνει ένα θαύμα, μόνο σε μένα και στον άλλο. Αυτά δεν τα έχουν οι Συμμετέχουν στι λαϊκέ αυτέ τι κλατρίε για να αισθανθούν όλοι. Νομίζω ότι η θεολογία έφτασε στο, στο απότερο σημείο του σημείου του επικουρήματο. Είναι και πιο τίμια και πιο ξεκάθαρα. Και δεν είναι απλητική για τον άνθρωπο. Άφοβον ο Θεό. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να την ρώτησα κάτι να μην έρθω για να για να αυτό το θέμα από την ελληνική της φυσικής. Επειδή εγώ αξίζει και φυσικός, οπότε δεν είμαι κανέναν Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι ειδικό, απλά και η ενέργεια. Η ψυχή είναι ηλικία. Γιατί είναι ενέργεια. Η ενέργεια είναι ηλικία. Σήμερα το ξέρετε πολύ καλά. Θα δείξω μεγάλη και φύσα. Άρα λοιπόν, η σκέψη, τα συναισθήματα είναι ηλικία. Ηλικία σε δηλώσει. Επιλόγω ψύμη, δεν είναι μεταφυσικά. Παράγονται μέσα στο μεγεφαλό μα, στο αγροτικό μα σύστημα κλπ. Mm -hmm. Τώρα, για να σα πω ε, ο... ε, το εξή. Επειδή καθυστέρησα και όταν είπατε κάτι στον πρόεδρο του Σάμιτ, α πούμε. Mm -hmm. Ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε και που έχει δώσει τις εξηγήσεις οπτικούς τώρα είναι ο κόσμος του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος έχει ένα φάσμα ακουστών συγκλοτήτων, ακούει δηλαδή από μια χαμηλή συγκλότητα μέχρι μια ψηλή, και ένα φάσμα οπτικό, Βλέπει μέσα στο αιωτρό και στο αιωτρό Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και αυτοί και οποίοι είναι στην Ιππέλεια, οι όπω και ακόμα και ζώα από αυτού του είδου και υπέθρου. Άρα, δηλαδή, ο, ο, ο άνθρωπο αντιλαμβάνεται τον ηλικία κόσμο ε, που μπορεί να βάση αυτά τα όρια το του εγκεφάλου του. Έχει ναι. ε, αναφέρει τι γίνεται με αυτό που λέμε παράλληλα σήμερα. Δηλαδή, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η γύρω μα μπορεί να υπάρχει χιλιάδε χρόνο. Κοιτάξτε να, ναι, ναι, να σε απαντήσω με δύο τρόπου. Ο πρώτος τρόπο είναι το Αυτά που είπατε για την ηλεκτρομανική εκνοπολίτη, και αν μου επιτρέπετε να από το Ιώδε, το και το Ερυθρό, έχει τα το κόλπα του και οι δεν βλέπουμε. Αλλά αυτή η θεωρία ηλεκτρομαγνητική όμως, πώς τη πάλι, <συσκόλυν> στα πειράματα στα <συσκόλυν> Όλε τι συχνότητε στηρίχθηκε πάλι στα πειράματα που έγιναν στηριζόμενα στις τρεις. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Να σου το πω κάπω γενικά. Μπορεί ένα άλλο να. Ναι, ναι. Αν έχει μιλήσει τίποτα Θα... για τον διαβάζοντα. Οποίημα... Βεβαίω. Για παράλληλα σήμερα δεν έχει μιλήσει έτσι όπω το λέτε. Παρά. Έχει μιλήσει Είμα... για πολλού κόσμου. Άβρα, αυτό. Είναι ο μοναδικό φιλόσοφο που εννοεί ότι μπορεί να υπάρχει και γη εξωγή. Ξωγή εξωγή. Μίλησε δηλαδή επειδή τα άτομα. Επειδή τα άτομα εμπλέκουν και συμπλέκονται με διάφορου τρόπου, γιατί να μην υπάρχουν πολλοί κόσμοι σαν το δικό μα ή διαφορετικό από το δικό μα. Ήταν η ώρα του, Ναι, ναι, ναι, το παιδί την εποχή που τα έλεγε αυτά, ξέρετε άλλοι, μιλούσαν ότι οι ψυχέ πηγαίνουν στο ποταμό αυτόν, και βγαίνουν το ποταμό αυτόν και μπαίνουν στον άλλο ποταμό, και ο Τασέλη είναι Θεό, και τώρα στέλνει ο Θεό. Ο Βασιλιάς είναι ο Θεός. Ο, ο Βασιλιάς είναι ο Φανταστείτε λοιπόν, σε αυτή εποχή τα έλεγε αυτά ο Ελληνικός. Και πολλές φορές είναι τόσο, τόσο μακριά στο μέλλον, που ακόμη και ανοιχτά πράγματα της εποχής μας, τη εποχή μα, τη θεωρητική φυσική, έχει γνώμη επίκορης και σε αυτά. Είναι εντύπωση αυτών, είναι άλλη βουβέντα, αν δεν κάνει σε καμιά άλλη οδηγία. <Ρι> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να κρίνω από το αυτοίκο, κατακλίνει ο Ελληνικός Ούτε, όχι, δηλαδή καν έχουμε κρατά. Αυτό είναι συμπέρασμα δικό μας τον Λεωεπικουρίο, δικό μου. Αυτό μου δεν είναι λίγο παράδοτος στο κομμάτι, γιατί αν θεωρείται το καθήκο είναι κάτι μη σωστό, ο ίδιο δεν υπήρχε για να πει, να πει <συμπάνι> τι ιδεωρίες, που δεν θα ζήσει. Ήταν και εκεί επίπεδο, εκεί έφερσε στις χρόνια, δηλαδή κάτι <συμπάνι> χρυσιάσει καν διόν εκείνος ελεύθερος. Δεν το κάνω, δεν το κάνω. Για να λύσω λιγάκι το έκανα. Γιατί οι Αθηνείοι πολέμησαν. Σα πω όμως είναι κάτι, το αποτέλεσμα είναι κάτι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοια πνευματικότητα, μου είναι το να σκεφτώ ότι ένας επιστήμονας που είναι οδηγημένος σε ένα εργαστήριο για το θέμα του καρκίνου, νιώθει και καθήκον ιερό προς τον ανθρώπότητα, προς τον εαυτό του, πολλά πράγματα. σω αυτό το κομπόνησο που επιλέγει του καθήκοντός του πολύ μεγάλη η δομή ή όσο ή όσο φυσιάζεται και κάτι, με είναι πολύ μεγάλη δομή από αυτό το πόρο να επιλέγει. Νομίζω ότι είναι, λίγο... ναι. είναι λίγο πλεσματικό το πόρο να επιλέγει ναι. μία βράδυμα. Να σας δώσω... έχει να Αυτό ναι. Το Σα είπαμε αρκετά καθήκοντα. Δεν είχε γίνει μόνο από καθήκον, δεν είχε γίνει μόνο από καθήκον. Αυτό τι κάνει. Να το πούμε λίγο για του πολέμου, για του πέρσα. Οι λοιπόν, Αθηναίοι λοιπόν, δε λοιπόν, δε δεν πολέμησαν από καθήκον. Ούτε πολέμησαν για την δομή τους. Είχαν μια πολύ ωραία ζωή. ήταν τι αγορέ του, τα ωραία σπίτια του, τη δημοκρατία τους, τα περιβόλια τους, τις ωραίες γυναίκε. Είχαν τόσα ωραία πράγματα. Γι' αυτό πολέμησαν. Δεν πολέμησαν από καθήκον και από στην <ελίξη> Και η ελευθεμόνια <ελίξη> ήταν και αυτή πολύ ωραία πόλη και την αγαπούσαν και είχαν τις φελιμμυρίδες, τις ωραίες συμπαρδιά της και μια χαρά ήταν. Ποιοι έτσι τον είδαν να αποκτήσουν αυτό που έχει η Ελλάδα. Ποιο πιούς. <ελίξη> Με αυτήν την κολλιάδε στερήφω. Στην του βασιλιά περισσότερο. Στην πλούλη του Κάφκασο είναι διαφορετική η σχολή. Στην θα ζωγραφίζει και θα βγει τον χώρο του. Αυτό δείχνει τον ρίκτο Ο και το αυτό που στην Τα περισσότερα καθήκοντα μα αυτό Σα είπα παραδείγματα. Δηλαδή μα θέλει να τώρα. Αυτέ οι κατηγορικές προσταγές τόμνα, οι παγκόσμιες κατηγορικές προσταγές πως το θέλει να είσαι ανθρωπόδηλος, πρέπει να είσαι κερδοφορούς. Αυτό τον καθήκον που εινusto μόνο Υπάρχει και καθήκον που ετοιλεί στη ΜηδοργίαΝ. Το καθήκον που το ονομάζεται καθήκον... Ναι, μην το ονομάζετε καθήκον! Το Αθηγήτερα το ονομάζετε καθήκον! Η Αγάπη για το μόνο. Ζωή δεν καθείοχα. Αυτό που συμβαίνει, για ολοκλήθως για χρονική αυτοσυνηθυσία, είναι επιλογή του Αθηναίου να υπερασπιστεί την πόλη του και όλα αυτά που την προσέφερε. Ενώ ότι οι χιλιάδε αντίθετά αν διαβάσουμε λίγο τον διαδικό, το δούμε ότι ήταν καθήκον. Προφανώ και δεν την διαφημίσει το οποίο έχει. Και από η δυο λόγο και από πολιτικό λόγο, ποιά από τον οποίο είναι πολλαπλή. Η διαφορά του καθήκοντα κατά του ιστολογίου είναι το πρέπει. Πρέπει να το ακολουθήσω αυτό γιατί είναι το πρέπειον, είναι αυτό που υποχρεώνομαι να κάνω από, τη, από τέλος πάντων... Ανεξαρτήτως από τη θέλησή μου. Ενώ η επικούρια ενδιαφέρονται για την ωφέλεια. Δηλαδή, η ωφέλεια είναι η ειδονή, η, ε, η ευδαιμονία. Έτσι θα επιλέξω και τον πόνο ακόμα, αλλά αν τους οδηγεί τελικά στην ευτυχία. Άλλη είναι η έννοια του καθήκοντος, που είναι η στοική που θα το κάνει, που έτσι πρέπει να κάνει ένας πειθαρχημένο άνθρωπο και άλλο, είναι ενός ελεύθερου ανθρώπου που επιλέγει συνειδητά και ελεύθερα να... να και ακόμα και να πονέσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, την ε, κοινωνία του, την... Είναι για την ωφέλεια, οφέλια Η διαφορά της ωφέλεια από το καθήκον. Πάντα έχουμε σκοπό την, την ειδόνη... Ε, Γιώργο, να πω κάτι. Ναι, ναι. Όλα ναι. ε, αυτά... Για το καθήκον και τα λοιπά τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία στον τεφύλι του ο Τουρκουάτο. Ο ακριβώς απαντώντα σε αυτέ τι που του δίνουν, που του προσάρουν το Τα λέει πάρα πολύ. Τα λέει πολύ ωραία επίσης στον Αντίκουστο Λίξη. Πολύ ωραία υπάρχει. τα λέει κι αυτό, το διαμάζουμε. Το επίκουλος.gr υπάρχει, υπάρχει. υπάρχει αυτή η μετάφραση στα νέα ελληνικά. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει, είναι πάρα πολύ ωραία και δίνει αυτές τις, τις, τις απαντήσεις όπως ακριβώς ε, ε, είναι. Αμάδελφο. Δηλαδή η Επικούρη δεν είναι μια φιλοσοφική... Γι' αυτό λέμε ότι η Επικούρη φιλοσοφία είναι... Είμαστε για όλου μα και μα ελευθερώνουν πολλά πράγματα. Οι Ελικοί δεν αυτονομούν, δεν υπάρχει απόλυτο κακό και απόλυτο καλό για του Ελικοί. Έχετε καθήκον εσεί που ή όχι. Και αν πεινάει ο παιδί σα και απειλεί τη ζωή σα, πρέπει να είστε πάλι τίποτα. Ο φόνο είναι απόλυτη αρχή, πρέπει να αποφεύγετε. <laughs> και με του Τούρκου τι κάναμε. Καταλάβατε, δηλαδή πάντα οι Ελικοί έχουν τρομερή ελευθερία και ξέρουν πολύ καλά. Ότι κι άλλα πολλά πολλά να έχουν στο κήπο, αλλά ας μην ξεφύγουμε οι κανόνι και στο κομμάτι, που είναι πιο έφευκτο. Ας επιστρέψουμε στον κανόνι. Αν έχετε κάποια απόλυ, γιατί φύση, τι είναι Αυτό είσαι εγώ μπορεί να το αισθανόμαστε, μπορεί να συνεχθεί μια πρόταση για να μπορέψουμε να αυτό είναι... Πρόταση. Ναι, επειδή κάνουμε το παράδειγμα μια πρόταση για την οποία... Το τίλει στην τη είναι κάτι το οποίο το βλέπουν, που μαρτυρείται από παντού. Δηλαδή επιβεβαιώνεται, είναι εναριές. Τα μικρά παιδιά, τα ζώα, τα φυλαστικά, όλα. Παντού. Όχι μόνο τις αισθήσεις. Είναι σαν κοινή κκκίση δηλαδή η ναι. κυκλοφορία. Είναι ένα μια ντύριο. Δηλαδή βλέπουμε δηλαδή, το μικρό παιδί αποφεύγει το, το πόλο, βλέπουμε το Άμα καεί η... μια θα τα ξαναπάει ε... να καεί. Άρα δεν είναι το κουβεντιάστο, γιατί είναι το κουβεντιάστο. Είναι το επιχείρημα του Λίκτου που παρουσιάζει το λέει το το ζώο, δεν έχει του, πηγαίνει το και αυτό είναι το επιχείρημα του Αναφύ, ε, Γι' αυτό λέγω ότι είναι αίσθημα. Άλλη ερώτηση. Έρχεται. Για βάσω τι προλήψει, καθολική νόηση που είχε να στην μνήμη μου, που λίγο το ζωικό ασυνείδητο του ιδίου, μου έχει Υπάρχει κάποια σχέση με Όχι, ε, ο επίτροπο, ε, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η νόηση, όλε αυτέ οι προλήψει που έχουν ναι. δηλαδή, ε, ξέρουμε μεσα από τα αυτό απο απο γενιά σε γενιά όλο αυτό το πράγμα έχει, έχει γίνει πρόληψη. Είναι μια καθολική κληρονομιά. Δεν είναι έτσι ο προσβλέπתי ότι υπάρχει μια να μπορεί να την να την αποκτήσει εύκολα, γίνεται η γενίση Και να την της της της της της της της να της της της της της λέξη, η λέξη αίγυτος, τι σημαίνει. Έτσι, γιατί έχουν πάει κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οπότε είναι στη συλλογική γνώση τη ανθρωπότητα, η λέξη Εγύρου. Έτσι, μπορεί να μην έχουμε συτηριακή αντίληψη να έχουμε πάει εκεί οπωσδήποτε, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα τόπο που, που έχει πάει το Οπότε δεν χρειάζεται η αισθητηριακή αντίληψη είναι όλη στι ανθρωπότητα. Δεν χρειάζονται τι προλήψει, τι προέγεινε, τη έννοια, δηλαδή να τι έχουμε δύο οπωσδήποτε εμεί, δηλαδή να έχουμε δύο οπωσδήποτε καγκουρό. Στην Αυστραλία. Μπορεί να μα το περιγράψει κάποιο οπότε όταν το δούμε πρώτη φορά να πούμε, Α, αυτό είναι καγκουρό. Καθήμε. Άλλη ερώτηση. Είπα στην αρχή για το Λάπτου Λάπτου, έκανα την των ιδεών. Είπα ότι τα όντα ζώνα, δηλαδή αυτό που πραγματικά υπάρχουν είναι οι ιδέε. Και εμεί, ο ελληνικό κόσμο, είναι απίκασμα των ιδεών. Δηλαδή είναι ένα ξέφτυπο κόσμο. Είναι ένα πίκασμα, δηλαδή είναι μια ανταναγρασία των ιδεών. Οι ιδέες είναι δηλαδή πραγματικές οδότητες, μια σκιά, πίκασμα, το λέμε πολύ πρόβλημα. Αυτό υποπράγμα, δηλαδή αυτονόμησε τις ιδέες. Ναι. Ήθελα να πω στον κύριο Πουρότσεβρη για τα πρωτογενή συνεσήματα, γιατί είναι ναι. πρωτογενή. Ε, Πέραν τούτου, όταν το γεννιέται ένα παιδί, η χαρά τη μάνα και ο πόνο ταυτόχρονα μαζί με τον πόνο που νιώθει το παιδί για να βγει στη ζωή, ότι είναι πρωτογενεί συναισθήματα. Ε, μάθαμε και από την ψυχολογία, την εξελικτική, ότι ο, ο θυμό ή κάποια άλλα συναισθήματα του ανθρώπου έρχονται μετά από καιρό στο εμβρίο, το οποίο νιώθει στο μωρό. Έρχονται μετά. Αυτό. Δηλαδή, στην αρχή αυτό νιώθει ή πόνο, γι' αυτό κλαίει για να φάει, ή χαρά, όταν νιώθει ε, δαιμονία, να το πω έτσι. Στον 7ο ή νομίζω δεν θα να σας πω. <συμπή> Νιώθηκε τα υπόλοιπα, αρχίες και σαν και τα υπόλοιπα <συμπή> σε αυτήν. πιο πολύ, δεν πιο σε τίποτα ο ή κινείται σε έναν δίπολο, λέγεται και η γονή, όπω τα ορίζει, στα οποία κινείται ο άνθρωπο. Είναι αυτή έργο. Την, την πιθανότητα, α πούμε, την, την περίπτωση, ο άνθρωπος να μην έχει κανένας με τα βιοκύλητα και ουσιαστικά να έχει αφού την την να δείξει την αντιπιτέλεια, το δείξει με γεμβάνικα πόλου μέσα στις βασμέτρους. Να μην έχει, να, να περιλαγει ας πούμε, να κονέσει, χωρίς όμως να αποκτήσει κάποια ιδωμή μέσω του πόλου. Να μην υπάρχει μια άλλη πιθανότητα. Η αντιπιτωτελής άνθρωπη. Είναι άνθρωποι που, ναι, όχι, βλέπουν οι εγκολογιές που οποίες αισθάνονται απέναντι στην δομή. <σφελικά> είναι οι ακραίοι, για μένα οι εγκολογιστές. Όχι, <σφελικά> δεν Γιατί; καθόλου. Α, γιατί σας ενοχλεί; Γιατί σας ενοχλεί; γιατί δηλαδή, μάναν οι ιδιολέγεια. Άκου τώρα, άκου τώρα την αντιστροφή των αξιών. Για να ε, Για να κάνω μια ανάλυση. σε Ξενοβεί πάρα πολύ που πρέπει η ανιδιοτέλεια να την αυτονομήσουμε. Σαν υπέντατη αρχή, δεν είναι. Η ανιδιοτέλεια, αυτό που λέμε ανιδιοτέλει σ' άνθρωπο, ουσιαστικά, είναι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον ιδονικό δρόμο και τον καρπατάει μια χαρά. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει πάντα συμφέρον. Άλλο Φρε, αλλο, το συμφέρον πλέον... και άλλο η Ιδονή. Ο Ιδονή είναι ένα συμφέροντο λόγο. γιατί δεν ζητάει πολλά πράγματα η Θέλει, θα τα πούμε στο ελληνικό κομμάτι, θέλει να έχει το σπιτάκι του το πολύ απλό, θέλει το φαγητάκι του και θέλει την παρούλα του. Ο Ιδονή δεν σε καταπιέσει ποτέ να σου πάρει το συμφέρον να σε κλέψει. Γιατί αυτό που ζητάει πολύ. Δηλαδή οι ειδομιστικέ θεωρίε είναι και πιο καλή και καλή ποιότητα ανθρώπων. Γιατί δεν δε, δε θέλει πολλά πράγματα. Δεν είναι δε, δηλαδή δε, δε, δε, ο επίκροχο κάνει. δύο μαγριά τι μη φυσικέ και μη ε, αναγκαίε επιθυμίε. Θέλει μόνο τι φυσικέ και αναγκαίε επιθυμίε. Σου αφήνει βέβαια και ένα περιθώριο να πω στη λίγο μουσική να πα τα γότωνα ένα ταξιδάκι, τι φυσικέ και, και, και μη αναγκαίε. Αλλά είναι, υπάρχει μια ολιγάρκεια. Υπάρχει μια. ένα μέτρο. Μπορώ να κάτι πάνω σε αυτό. Σήμερα σου λέω μια στην Ευρωπή που δεν υπήρχε καθόλου την επίδοση του πρωινού, δηλαδή την είχε, δεν είναι αδιαβάσει. Και μια μου είπε κάποια πράγματα, και λίγο το βιβλίο. Και θα πω κάτι το οποίο του διαβόλου. πω ότι είδα ένα σκύλο. Ήταν πολύ χαρούμενος, χωρί λόγο. Ήταν τρομερά Και γιατί την ευτυχία, όσοι είπα, μιλάει... Ξέλα, πω το λόγο, και λαμπισμένα ο οδηγός. Όσοι δεν θες δεν θες πολλά. Πρώτα, πρώτα, το χωρίς λόγο, πρώτο Πρώτα, Ακόμα, πρώτα πρώτα, ακριβώ δεν ξέρει το αισθάνεται αυτό ο σκύλο. Θα ήταν αυτό ο παλιός μας. Δυστυχώ είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο κάθε άνθρωπος μόνο τη δικό του πόνο και η δονή μπορεί να αισθανθεί. Και ούτε το άλλο μπορεί να αισθανθεί, μόνο να υποψιαστεί. Δηλαδή τα μοναδικά συναισθήματα είναι τα δικά μας. Όταν απλούστα ανθρώπου να λένε ότι αγαπάω την ανθρωπότητα, τρίγει στα Φυσικώς έτσι είναι και ευτυχώς, γιατί αυτή είναι η δημιότητα. Απλώς η, ο επίκορος, ήξερε πολύ καλά, για να αισθανθείς αυτούς δεν περνές και φίλους. Καλούς φίλους. Δηλαδή ε, τον κατηγόρησε για αναχωρητισμό. Εγώ να το αποφήσω, τον κοινωνικός πολύ, αυτό κάνουμε εμείς που τα στην οικογένειά μας, οι και προσταθούμε, επειδή δεν υπάρχει φιλία με την γενικότερη έννοια, να πάμε να δλύσουμε αυτήν την συνειδονία από τα μέρη της οικογένειάς μας. ο οικογέντρος δύο εκεί λέει, πιο πάνω τη φιλία από όλα τα γιατί δεν θέλει να αυτονομηθεί οτιδήποτε μεγαλύτερο παρά μόνο το άτομο. στην αυτό το μπορείς να συμβαίνει, να συμβαίνει. Εγώ είπα εμπειρικά τι συμβαίνει. Δηλαδή, ε, αν ακούσετε σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν μεγάλη ευτυχία, την ολικό κράτος κλπ, οδήγησαν νομοτεριακά τον πρόσωπο, είπα... Στους ευρωκίνδυνες του, Η εμπειρία μα. Εγώ δεν είπα ότι είχα και είπα αν είναι έτσι ή αλλιώς. Γιατί, εγώ σα ρωτώ, δεν έχουμε άλλο κριτήριο αλήθειας. Δηλαδή, εγώ πώ να πω στο δικό σας, στο δικό σας να καταλάβω ενισχύσεις. ότι δεν να είναι η νοθηκοπεία αυτή Δεν έχω με Δεν απλώ είπα <σχή> άνθρωποι <αλλά, προσύμονται. σχή> που το λένε αυτό οδήγησαν μου ότι μου και την ιστορία και την εμπειρία. Όσοι την πώλησε, κάτι άλλο. Όχι, Yes. Καλά, так, δεν κάνω λάθο. Λέω και αυτού που λένε, πώ είναι άνθρωπο όταν λέει, τι μου θεώρησε, Πώ. Απλώ είναι λίγο θεατρικό αυτό, πρέπει κανεί να το κάνει στην πράξη καθημερινά και όχι απλώ να λέει λόγια. Αυτό εννοούσε ο πίτερ. να πω Σε σχέση με το σκύλο, επειδή ο σκύλο και ο άνθρωπο έχουν κάποια κοινά. Τα κοινά του είναι τα ένστικτά του, ότι πεινάνε, διψάνε και το συνέστημά του. Τα θηλαστικά έχουν συναισθήματα. Λοιπόν, ο σκύλος για να ήταν μέσα στην τρελή χαρά θα πρέπει να, να, να μην πεινούσε, να μην δειξούσε, να αισθανόταν όμορφα, ασφάλεια. έτσι και γι' αυτό ασφάλεια. Εμείς έχουμε και κάτι επιπλέον. έχουμε την νόηση. Δηλαδή, ενώ τα ένστικτα και τα συναισθήματα είναι για το τώρα, η νόηση μπορεί να μας γυρίσει στο παρελθόν ή στο μέλλον. Οπότε εκεί ο Επίκουρος μας λέει ότι... Ε, μας δίνει τον τρόπο να μην τα πω όλα, σήμερα, θα τα πούμε τις επόμενες φορές, έτσι ώστε να μην είμαστε ταραγμένοι και να, να μην, ενώ τα έχουμε, έχουμε ξεδιψάσει, έχουμε ε, δεν, δεν πεινάμε, έχουμε φίλους, είμαστε μια χαρά, να μην σκεφτόμαστε ότι σε πέντε χρόνια μπορεί να χάσω όλα μου τα χρήματα και λοιπά και να είμαστε ταραγμένοι. Ή ότι κάποιος Θεός με κυνηγάει ή δεν ξέρω ότι θα πεθάνω αύριο και όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτό μας λέει ο Επίκουρος και μας λέει ότι, ότι αν δεν, πειψάμε, δεν πεινάμε, έχουμε ένα ρούχο, έχουμε φίλους, <Πάρισκελος> και ασφάλεια ναι, και με τη φρόνηση μπορούμε να ανταγωνιστούμε ακόμα και το Δία στην ευτυχία Έτσι, αλλά χρειαζόμαστε και τη φρόνηση γιατί άμα πιστεύουμε σε παραμύθια σαν αυτά που έλεγε ο Πλάτωνας ή που μα λένε κάποιοι σήμερα θα είμαστε συνέχεια ταραγμένοι θα είμαστε αντιστοιχισμένοι Άδυα, για τι πολλαπλέ εξηγήσει, αν θες πες ένα παράδειγμα ναι. για τη σελήνη γεμάτος για τη σελήνη <σχελίδιο> γεμάτος <σχελί> Η πολλαπλότητα των εξηγήσεων στους επικουρείους εμφανίζεται κυρίω στον κόσμο και κυρίω στα μετέωρα, δηλαδή στου... στα, στα, στα ουράνια. Αλλά. Για δύο λόγου υπάρχει σήμερα τους επικουρείους. Ένα λόγο είναι ότι έπρεπε η κουβέντα να, να χτυπήσει την αστροθεολογία του, του Πλάτορα. Και επειδή ο Πλάτονα και οι αργότερα οι είχαν ανακηρύξει σε αυτοτελές το γενικό, δηλαδή τα άστρα. Σε, σε θεούς. Γι' αυτό τον λόγο και ο Επίκορο κάνει τρομερή επίθεση και λέει όχι. Πολλέ εξηγήσει να έχει για, για τα άστρα και τα μετέωρα. Γιατί η πολλαπλότητα των εξηγήσεων αφαιρεί από το αντικείμενο και την θεϊκή υπόσταση, όπω καταλαβαίνετε, το προσγειώνει και την αυτοτέλεια. Και ήθελε ο Επίκορο να μην φοβάται ο κόσμο πιστεύονται σε αυτά τα παραμύθια. Ο άλλος, ο, η άλλη άποψη είναι ότι η, η πολλαπλότητα των εξηγήσεων. Το οποίο πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, πούμε, για το φω. Σα είπα, υπάρχουν δύο εξηγήσει. Είναι επειδή είναι και μια άποψη ότι δεν, είχαμε, δεν είχε τότε ακόμα ο Επίτροπο όλε τι πληροφορίε επιστημονικέ για να εξηγήσει του σεισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και έτσι προτιμούσε να δώσει πολλέ εξηγήσει παρά να αφαιθεί στο μύθο. Ο μύθο έπρεπε πάντα να απομακρύνεται από την εξήγηση του φαινομένου. Γιατί μαζί με το μύθο συνήθω, μαζί πηγαίνει και ο φόβο. Όπω ακριβώ. Γίνεται στη διάφορα ε, συνήθεια, όχι πάντα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πολλαπλές εξηγήσει. Πολλαπλές εξηγήσει χρησιμοποιούν οι υπηκούριοι και είναι και σωστό. Διότι βλέπετε ε, οι υπηκούριοι ακόμη σκεφτόμαστε την αρχή τη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, μια εξήγηση μπορεί να βοηθήσει μια άλλη εξήγηση και οι δύο μαζί να δώσουν καλύτερη αντίληψη για το φαινόμενο. Αυτό που κάνουμε τώρα. Στην νεότερη επιστήμη. Λέμε, Α πούμε, ότι το φω μπορεί να είναι και κύμα, μπορεί να είναι και σωματίδιο. Αλλά άλλα φαινόμενα τα εξηγούμε το κύμα, και άλλα το σωματίδιο. Δηλαδή έχουμε συμπληρωματικότητα. Η mm συμπληρωματικότητα -hmm. δεν είναι κάτι που πρώτοι οι το είπαν για την εξήγηση των φαινομένων, και βλέπουμε ότι ακόμη και οι συμμέρε μα είναι ένα εργαλείο στα χέρια των φυσικών. Μπορούμε σε σαν... αυτό που είπατε τώρα, μπορούμε να σκεφτούμε ότι τη... η φιλοσοφία του. Ε, βασιζότανε σε μία ε, δια, διαλεκτική σχέση δια, ε, με το σύμπαν, σε μία διαρκή, όχι εξέλιξη ακριβώς, αλλά σε μία διαρκή αναζήτηση. Δεν, γιατί, ε, όπως το εξηγήσατε, ε, ε, είχε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα γύρω, γύρω από το... Τα έκλεισε όπως τα, μετά, τα έχει και δεν είναι αναζήτηση, είναι άποψη, είναι δόγμα με την έννοια αυτή. Δηλαδή της αντίληψης, δεν είναι αναζήτηση. Και να σα κάτι άλλο, και δεν θα σας απογοητεύσω, δεν είναι ότι οι Εβυκοί είναι αντίληπτοι της διαλεκτικής. γιατί είναι Γιατί οι θεωρούν ότι η διαλεκτική και αυτές οι μέθοδοι δεν οδηγούν στην αλήθεια. Ο κύκλος το ξεκαθαρίζει. Η διαλεκτική, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει μόνο με την νόηση και μόνο με τον το τρόπο, με τον το οποίο σκέφτεσαι, δεν οδηγεί πιθανά αν δεν έχεις όλο το κύκλο, αν δεν έχεις όλο το πατέν. Μα γιατί αποκλεί το ένα του άλλου. Σας είπα ένα κομμάτι, δεν οδηγεί στην αλήθεια, σας είπα. Δεν, γι' αυτό την απολύτω, γιατί υπήρχαν φιλοσοφικές φορές που στηριζόμαστε στη διαλεκτική μεταξύ δηλαδή, ο Σοκράτης και ο Πλάτανος, νόμιζαν ότι δεν ήσαν να διαλύψουν στην αλήθεια. Η επιχούρηση ήταν όχι μόνο νοητικά και μόνο με διάλογο δεν μπορούν να φτάσει στην αλήθεια. Ο στόχος, Οι στόχος. είναι διαφορετικός. Όχι ο στόχος. Η μέθοδος. Η Οι... μέθοδος δεν είναι επιστημονική, δεν είναι με παρατήρηση. Μπορούμε να συζητάμε ώρες, αλλά μία παρατήρηση μπορεί να μας δείξει την αλήθεια. Μπορεί να συζητάμε ώρες εδώ μέσα, αν είναι βράδυ ή πρωί. Αλλά αν τρέξουμε έξω, τολίσαμε. Δεν τα... χρειάζεται να συζητήσουμε, δηλαδή. Ακόμα και τα μαθηματικά. Δηλαδή, μόνο του τα μαθηματικά Είτε, δεν Αυτό είναι το αλήθεια. <σχε> αυτό έχει αποδειχθεί κιόλα. Δηλαδή, μπορεί να κάνω μια παιδί πεδίο τη μαθηματική θεωρία αλλά δεν είναι αυτό. Δεν, είναι... δεν μπορεί να μα δώσει την αλήθεια για τη φύση, μήναμε. Δεν προωθεί καθόλου την αλήθεια. Η εμπικουρική αυτή την αλήθεια. Ξέρετε, πρέπει να κάνουμε την εστιακή κρίση, κάνουμε τον κύκλο, να ξαναπάμε. Όλα τα πέτρα κανέναν δεν υπήρχε καμία πέρα αλλά πρέπει να ξεκινάμε την αίσθηση και να καταλήγουμε σε Να πω κάτι. Έλεγε. Για, για τι πολλαπλέ και μοναδικέ εξηγήσει, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερο στην ιστοσελίδα. Ναι. Ε, εκεί που λέει φιλοσοφία, στον κανόνα, έχει μέσα με παραδείγματα του ίδιου του επίκρου. επίκρου. Δηλαδή, τι έλεγε ο επίκρου για τη μοναδική εξήγηση που το κενό και τα άτομα μετά για, για τι πολλαπλέ εξηγήσει που από αυτέ ισχύει μία, ε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς, και για τι πολλαπλές εξηγήσει που μπορεί να, να ισχύουν παραπάνω από μία αιτία. Αλλά εκεί θα τα βρείτε με παραδείγματα ναι, Από τις πηγές. Ήδη, από τις πηγές. Παρά, τρυ... Μόνο, από Όχι, ο Επίκουρος λέει πολλά. Εκεί θα βρείτε τα παραδείγματα του Επίκουρου και αυτά τα τρία πράγματα. Ναι. Καπολέω για τι πολλαπλές εξηγήσει. Οι πολλαπλέ εξηγήσει <συγελίου> δεν μπορούμε να τα δούμε αμέσω και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα σχηματίσουμε άποψη. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να δούμε στο βάθο ενό λιμανιού κάτι άστρο. <συγελίου> Θα μπορούσε να ήταν ένα σπίτι, ένα κάστρο, ένα μήλο, μια εκκλησία. <συγελίου> Θα μπορούσαν λοιπόν να είναι όλα αυτά τα πράγματα από πολλαπλέ εξηγήσει. Πλησιάζοντα όμω κοντήτερα, βλέπουμε <συγελίου> ότι είναι τελικά ή μήλο ή σπίτι ή κάτι άλλο. Για τα πράγματα λοιπόν τα οποία είναι πολύ μακριά μα και δεν μπορούμε οπωσδήποτε εξήγηση, γι' αυτό λοιπόν καθ όταν όμω πλησιάσουν, θα δούμε το σκάδι. Τι γίνεται με στη τη γη με του σεισμού. Δέχεται πολλαπλέ εξηγήσει. Γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει ακριβώ τι γίνεται. Θα <Το> μπορούσε να είναι ένα έρευνα, τα αεροδρέ είναι κάτι άλλο. Και χρησιμοποιεί τι πολλαπλέ εξηγήσει σε αυτή περίπτωση. Αυτό τα καταλαβαίνω. Και τώρα. <Το> <παράδει>. <Το> είναι, είναι, είναι και μια άποψη <Το> αυτή <Είμαστε>, που. <Το> ναι. ναι. Ναι. Και να αποφθώσουμε... δύο δύο είναι δύο δύο. Ναι. Ναι. Είμαστε, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Τι από τώρα, έχουμε καμία ερώτηση για τον Βρίσκο, έχει πάει 10 ώρα, θα λέτε καλιάλο. Και εγώ μπορώ να κάνω πράγματα. Τώρα μου είπε, εντάξει, να το θέμα αλλά θα μου εμπιστεύω μια σκέψη. Αυτό που είπατε, ας το ότι μετά ήταν τον ελληνικό τόπο και έφαγε Και είπατε κάποια στιγμή ότι δεν είναι θέμα οι Έλληνες και η <συσίλω> Η σκέψη δύο και, δύο και εξής, ότι από τη στιγμή που οι Έλληνε πάρξαν να ελληνικά, δηλαδή έχουν αυτή την αίσθηση της δημοκρατίας της Αρχίας Αλήνας, ε, άφησε τα γύλα, έτσι, και χωρίς, ας πούμε, να να προσβάλλονται ένα θρησκευτικό συναίσθημα, αυτό συνέβη με την έλευση της χριστιανικής θρησκείας, η οποία έφερε τον άλλο τρομοσκέψης στον και να πω ότι, περί του ιδιώματος, έφερεται να αδείξει Από τα λίγη που ότι ο του εγκεφάλου από τον θρησικό από για και το γονίδιο. Όταν ατρόφησε αυτού του τρόπους σκέψης, μέσα στο δικαίωμα του Κάφη είναι ευρώπηση. Έπαψαν να είναι ενεργοί, άρα άλλοξε και το γονίδιο. Κατά κάποιον τρόπο μεταξελίχθηκε. Μια άποψη, όχι βέβαια την κούρη. Καλή, καλή. Λίγο καλή, και ευχαριστώ Εμείς άλλη ναι.